Thank you. Είμαστε αγαπητοί φίλοι, αλπεντοεκάτεσταρα.com γιατί η και η κυρία Μαρία Τζάνη εδώ κάθετερα 8. Το κύριο Γρηγορίου ήταν σε επανάληψη Γιατί έχει ένα θεματάκι και δεν μπορέσε να κατέβει σήμερα Αλλά δεν είναι και το θέμα Μας έβαλα μια επανάληψη Και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση Με τη Μαρία καλησπέρα σας Καλησπέρα Πώς είστε ε, Ας τα λέμε καλά Λόγω καιρού Λόγω ματιού Λόγω Λό... εποχή. Το μάτι μου το χτύπησε το τσιτσινάκι μου, αλλά δεν είναι, δεν είναι το μάτι μου, ούτε ο καιρός. Ε, Ισα τι... ίσα που η βροχή και το να βρεχόμαστε, σύμφωνα με ε, τις θεωρίες, ε, τις καινούριες των φυσικών και αστροφυσικών και κοσμολόγων, ε, είναι η βροχή ένας τρόπος Να συνδεόμαστε με την α, παγκόσμια συνείδηση Α, τι λες, για αναπτύξε το λίγο αυτό ε, Θα το αναπτύξω <laughs> ε, Θα το αναπτύξω Εγώ αυτά τα διαβάζω Επειδή δεν είμαι ούτε αστροφυσικό Ούτε φυσικό oh, ούτε, ούτε κάνει, Το άτομα. έχω διαβάσει όμως, ναι Απλά ε, έγινε μία ανακοίνωση από την ΆΣΑ Ότι ε, γνωρίζουμε τα ενεργειακά πεδία στο σύμπαν μας ε, όμως ανακάλυψαν κάτι ε, μικρές μικρές μικρές πολύ μικρές ρανίδες δικτύου ναι. ε, τα οποία αυτά ε, πραγματάκια φωτεινά πολύ λεπτά νηματάκια ναι. ε, είναι διάχυτα σε όλο το σύμπαν μας και εκεί που, που υπάρχουν γαλαξίες αλλά και σε κάθε πλανήτη αλλά και στα άτομα ε, κάνουν μεγάλα κομβικά ε, σχήματα, δηλαδή όπως έρχονται και ενώνονται ε, και μετά διακτινίζονται πάλι, αλλά ξέρεις κάτι, σχηματίζουν δεξιόστροφο ε, αυτό που λέμε εμείς που μα το κλέψανε ε, οι Ναζί. Ναι. Το. Τον αγγιλωτό. Ε. Τον αγγιλωτό. σταυρό. Που κακό τον λέμε αγγιλωτό σταυρό. Αυτά τα, αυτά τα σύμβολα βγαίνουν. Στο ε, ναι, ναι. Και βγαίνουν έτσι. Λοιπόν, και εμ, επιπλέον. Αφού όλοι μας επηρεάζει αυτό το πράγμα και, και είμαστε και κάθε ένα από εμάς ε, γίνεται, ας πούμε, πάλι ένας μικρότερος κόμβος, πάνω να πει ότι ε, μετέχουμε και επηρεάζουμε επίσης με τη σειρά μας. Μήπως τώρα πάνε και συλλάβουν το σύμπαν αυτοί γιατί έχει... Την τετρακτήδα ας πούμε Και είναι φασιστικό το σύμπαν ε, αλλά, παιδί, είναι... Εγώ Μου νομίζω σύμπαν ότι φασιστικό... όσο θα προχωρεί η επιστήμη ε, Τόσο θα αποδεικνύονται περίτρανα Να. Αυτά που μας έχουν μείνει Από τα σπαράγματα που έχουμε Σπαράγματα μας έχουν απομείνει Να. Από την ε, δημιουργία Τη ελληνικής σκέψης, του ελληνικού έθνους. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Ε, παρόλο που οι επιστήμονες ε, λένε, οι, οι top επιστήμονες τώρα λέμε, έτσι, ε, ότι θα συναντήσουμε ε, την τεχνολογία και την σκέψη των Ελλήνων καλύτερα και θα την κατανοήσουμε, όσο περισσότερο θα αναπτύσσεται η δικιά μας επιστήμη και τεχνολογία. Ρε παιδί μου επαναλαμβάνω, αυτοί εδώ νομοθετούν, είναι οι θεοί Μήπως συλλάβουν το σύμπαν ως φασιστικό μοντέλο Με τέτοια σύμβολα που βγάζει το σύμπαν Κοίταξε, η τετρακτής Καταρχήν, ναι. το, ο φασιστικός αιγυλωτός σταυρός είναι αρισταρόστροφος ναι. Ο ελληνικός είναι δεξιόστροφος ναι. Επιπλέον πρέπει να ξέρουμε ότι τα σύμβολα των Ελλήνων όπως και την Πεντάλφα ναι. όπως τον Αγγελωτό Σταυρό όπως το Μέανδρο και τα λοιπά, μας τα κατακλέψανε και τα χρησιμοποίησανε κατά το δοκούν ε, διάφοροι φασισμοί ε, θρησκεύματα Ισμοί, όλοι οι Ισμοί Όλοι οι Ισμοί. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα ελληνικά σύμβολα. Γιατί και να τα πει, όπως και να τα πήραν θα θυμίσω το στίχο του Ελίτη. Όπου μια και το θυμήθηκα τώρα την Παρασκευή ναι. την παρασκευή που μας έρχεται. 22 του μήνα, 8 η ώρα. Μιλάω για, το, για τις αξίες και τα πρότυπα και αποσυμβολοποίηση των όλων των συμβόλων του Ελλήνη στο Άξιον Εστί στην αίθουσα που είναι αιώλου 102, Μάλιστα. δίπλα από τα, στα χαστία, δίπλα Ναι, ναι, στο κέντρο της Αθήνας Στο λουμίδι κοντά. Ναι, ναι, λοιπόν, είναι ακριβώς η ΣΤΟΑ που είναι δίπλα από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Μπαίνει εκεί αριστερά, ανεβαίνει κάτι σκάλε, είναι η αίθουσα των Ελλήνων οικολόγων που δεν είναι κόμμα από αυτά που ξέρετε είναι σύλλογο και πολύ μεγάλος με παρατήματα σε πάρα πολλές πόλεις. Μάλιστα. Ε, ήθελα λοιπόν να πω ότι για να μια και μου το λε αυτό θα πω ότι δεν και να τα, να τα σφετερίζονται τα δικούν τους δίνουν άλλο περιεχόμενο τα υποβαθμίζουν και νομίζει ο κόσμος ότι είναι αρνητικές ιστορίες ε, Ναι, ναι, μα γι' αυτό είναι. τα κάνουν Για να ε, τα τσακίσουν έτσι. Μα γι' αυτό, αλλά εμείς δεν πρέπει να, να, να δεχόμαστε αυτά Και θα θυμίσω Το στίχο του ελίτη που λέει Ήρθαν ντυμένοι φίλοι Μπράβο. Αμέτρητες φορές οι εχθροί μου Το πανάρχαιο χώμα πατώντας Μα το χώμα δεν έδεσε ποτέ Με τη σκέψη του. Ναι ούτε με τη φτέρνα τους, ούτε με τη σκέψη τους. Ναι, αλλά πώ βγαίνουν αυτοί το Ακελενή, οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Οι είναι Αυτό είναι, είναι μια πλαστογράφηση. Ναι. Αυτά που θα πούμε σήμερα στο θέμα μα που μου Μάλιστα. το βάλατε και παραμέρισα τόσο φοκλή. Το στο πρότεινα εγώ λόγω τη προηγούμενη ομιλία ναι, στον δηλαδή ίδιο χώρο που προανέφερα. και πάρα και πάρα πολύ Διεθνέ Νομισματικών Ταμείων και. Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και Αριστοτέλη. Θα καραφιάσουμε <χει> όλο δηλαδή Τι γίνεται και τι θα μα έλεγε ο σήμερα. Τι έπρεπε δηλαδή να πει. Ο Πρωθυπουργό, Ο ΙΚΣ Πρωθυπουργό Σε αυτούς τους κυρίους Πριν υπογράψουν ε, Ας πούμε Συνθήκες Και μνημόνια Ω Χριστέ μου Να την ήρθε ο Ρεξάτι. Λοιπόν να προσέχετε τα γατιά σα, γιατί βγάζουν και, <σχει> βγάζουν και μάτια. <σχει> δεν μου έβγαλε τα μάτια. Έπαιζε. Δεν φταίει το πλασματάκι. Αφού δεν το είχα στο μάτι σου και <σχει> έχει γίνει Ολυμπιακό το μάτι σου τώρα. <σχει> πάλι καλά. Φέρνει τρία κολλήρια αντιβιώσει και τέτοια. Κολλητήρια να παίρνει, όχι κολλήρια. <σχει> λοιπόν, ε, αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω του φίλου μα που μα ακούνε, οτιδήποτε ε, έχουν είτε απορία είτε σχολιασμό ή ακόμα και αντίρρηση, θα ήθελε να την γράφουν. Εννοείται. Για να τα, και θα μου τα λε αμέσω όταν μιλά. Εμεί δεν είμαστε δογματικοί. Η αντίρρηση είναι καλύτερη από, συνερε... από τον ναι. Έτσι. Τουλάχιστον εδώ σε εμά αυτό το έχουμε αποδείξει. Είδε τι μου πες πώ μπήκε. Εχθέ ήταν ο παπά και με κάποια που είπε διαφωνώ. Αυτή είναι η μαγιά. Έτσι. Όχι επειδή είναι η Τζάνιν, μάλιστα κύριε. Όχι, διαφωνώ. Είμαι θα δημοκράτες Έτσι. και διαλεκτικοί. Έτσι. Λοιπόν, ε, Το θέμα είναι ότι δεν ε, πρέπει να διαφωνούμε με επιχειρήματα. Και πάνω απ' όλα δεν πρέπει να παίρνουμε τη σκέψη των Ελλήνων και να την... Α, ερμηνεύουμε όπως εμείς θέλουμε να. και να, να την πλαστογραφούμε στην ουσία ή να την παραχαράσουμε Ωραία ξεκινάμε με ερώτηση από την Κιψέλη και λέει Κυρία Τζάνη, πόσο αρχαίος είναι ο ελληνικός πολιτισμός, πόσο αρχαία είναι η γλώσσα και τα σύμβολά μας ε, Σύμφωνα με την επίσημη θέση ε, μιλάμε για την ε, έκτη χιλιετία προχριστού δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα πρώτα γραπτά ε, μ, κείμενα, δηλαδή βρήκαμε, ε, ε, βρήκαμε επιγραφές. Έτσι το και μιλάω είναι το, το δισπιλιό και τα λοιπά Βέβαια. δεια. Πρόπαντα μιλάς πρό. Ναι ναι, πρό, πάντα πρό. Έκτη χιλιετία και 28. Αυτό είναι ψεύδος όμως, Παρακαλώ. διότι. Ε, ή βραχογραφίες, ε, διάφορα ε, αντικείμενα ε, και παραστάσεις ε, και πάρα πολλά πράγματα που ε, δεν τα έχουμε αποκωδικοποιήσει ακόμα όπως είναι η γραμμική άλφα ναι. ε, μας πάνε πάρα πολύ πίσω, ε, μα πάρα πολύ πίσω Μάλιστα Λοιπόν, μιλάμε για ε, όταν δηλαδή βρίσκεις μια πόλη που την χρονολογείς, είσαι η, η, η Αμερικάνικη Αρχαιολογική Εταιρεία ε, ή η Γαλλική ή οποιηδήποτε, αυτοί ναι. κάνανε τις μεγάλες και κάνουν α, ανασκαφές και τη χρονολογείς 28.000 χρόνια πριν αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να είχαν αυτή την οργάνωση, να είχαν εμπόριο να είχαν, και να μην είχαν γραφεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, το θέμα είναι ότι γεωλογικές μεταβολές δραματικής έκτασης στον, το, στο πεδίο το δικό μας, τα είπαμε αυτά στην αρχή αρχή για όσους φίλους θυμούνται, ε, έχουν Πάρα πολλά πράγματα ε, καταστρέψει Αλλά είναι και η βούληση των μετέπειτα Οι οποίοι ελαυνόμενοι Από θρησκευτικές ή άλλες πολιτικές σκοπιμότητες Εκείνη το θέμα κύριος. Βέβαια, ε, απέκρυψαν όπου μπορούσαν πλαστογράφησαν, αλλίωσαν και όταν δεν τους έβγαινε το λέγανε ότι είναι και Αιγυπτιακό χαλδαϊκό Ινδοευρωπαϊκό το... ε, Ινδοτέτιο και τα λοιπά λοιπόν αυτά έχουν καταρρεύσει σήμερα και μάλιστα η ινδοευρωπαϊκή θεωρία έχει καταρρεύσει από τους δημιουργούς της οι οποίοι είπαν ότι ήταν μια επιθυμία της Αγγλίας που χρηματοδότησε τέτοια πράγματα γιατί ήθελαν να δώσουν στο σμαράγδι το τεράστιο του της αυτοκρατορίας, του θέματος της αυτοκρατορίας να δώσουν ας πούμε αυτή την συνέχεια ε, βάζοντας την, την όλη την ευρωπαϊκή με την ινδική συνθήκη. Λοιπόν αυτά έχουν καταρρεύσει πια. Είναι, ε, είναι, νομίζω ότι δεν μπορούμε ακόμα να χρονολογήσουμε γιατί συνεχώς βγαίνουν... Πράγματα συνεχώς ανακαλύπτονται. Και να θυμηθούμε τον μεγάλο μας Ανδρόνικο που πριν πεθάνει μας άφησε μια υποθήκη. Η ελληνική γη δεν έχει ακόμα αποκαλύψει τα μεγάλα μυστικά της. Και όταν μιλάμε για ελληνική γη, μιλάμε για την ταυρική επάνω, ναι. έτσι... Εύξηνο πόντο. Βέβαια, ε, εύξηνο το μέχρι όλη Βόρεια Αφρική και Ευρώπη. Και Ευρώπη, διότι ξέρουμε σήμερα ότι όλο το κέλτικο στρώμα το παλιό ήταν ελληνικό φίλο. Έτσι. Ακούμε από το album Musk του Τιτανοτεράστιου του φίλου μα εδώ του Βαγγέλη. Και ακούμε γιατί οι Έλληνε κάθε Δευτέρα στις 8 με την κυρία Μαρία Τζάνι. Λοιπόν, το θέμα μα τώρα ποιο είναι, και α μην πιάσουμε τα πολιτικά για να τσαντιστούμε από την αρχή. <laughs> του έχουμε χειριστεί. <χεσμένος laughs> μα είναι πολιτικότατο το θέμα που θα είναι. Τα πολιτικά τα ατορινάνω. Ναι. Εσύ όμως θα πει εκείνα. μα Θα πει λοιπόν τα πριν 2.500 χρόνια, μπα και είναι γραμμένα χτε το μεσημερί. <laughs> Συμπεραίνω. Πριν 2.500 χρόνια. Αυτά που θα πει σήμερα. Ναι. Αλλά μήπως είναι γραμμένα χθες το μεσημέρι. Υποθέτω. Ε, είναι γραμμένα πριν ένα λεπτό χθες το μεσημέρι, πριν ένα λεπτό, πριν μια ώρα. Και θα είναι και για αύριο και για, για πολύ για καιρό. Ακτός και αν mm -hmm. αλλάξουμε μυαλά και... Θα υιοθετήσουμε αυτά τα πράγματα, οπότε τότε θα είναι στην καθημερινότητά μας. Γιατί ο ελληνισμός, το ξαναλέω, έχω κάνει συνέδριο στους Δελφούς και ήρθανε Νόμπελ και Πούλιτζερ και το κατέδειξαν αυτό. Ο ελληνισμός ό,τι είπε έχουν να κάνουν με τα προβλήματα της ανθρωπότητας και δίνουν λύσεις στο διείνεκες Δεν μου λες μια ερωτησούλα πριν πάμε στα θέματά μας ε, από το φίλο μας εδώ τον Εθαλίδη λέει στη Βεργίνα θεωρεί θεωρεί κυρία Τζάνι εννοείται είναι πράγματι ο τάφος του, Αλε... του Φιλίππου του Δευτέρου Δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω αυτό έχω επισκεφθεί τη Βεργίνα Μάλιστα ε, όλα τα στοιχεία εκεί που βρέθηκαν, τα ελληνικά όλα, τα κτερίσματα και ό,τι βρέθηκε Οδηγούν στο Φίλιππο, γιατί να το αμφισβητήσω Ωραία, λοιπόν πάμε στα θέματά μας λοιπόν Διεθνέ, ακούστε θέμα τώρα που λέει το άτομο εδώ και το έκανε και ομιλία της προάλλε εδώ στη... σε μια αίθουσα ε, Διεθνέ Νομισματικών Ταμείων και Αριστοτέλης Δηλαδή, Γιούνκερ. Αριστοτέλη, Γιούνκερ. Καλησπέρα λοιπόν. στη Λίμνο. Να, κάτσε να πούμε καλησπέρα στου φίλου μου. Να δω από όπου έχουν μπει μέσα. Σωλή το, Μαρία μου. Ο... Λοιπόν, από πάνω από τι σκαδιναβικέ χώρε, από την Αγγλία, από το Χιούστον, από τη Γερμανία μέχρι τι Πάρτικα το ΣΕΑΚΟΝΕ τώρα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν. Να δούμε πρώτα τι είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Ε, αν διαβάσετε τη βιβλιογραφία, ε, που το... Αυτή δηλα... γιατί υπάρχουν δύο ειδών ε, συγκράμματα. Αυτά που το υποστηρίζουν και αυτά που το κατακρίνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά που το υποστηρίζουν και που ήταν και στις προθέσεις της δημιουργίας του, να μην ξεχνάμε ότι το Διεθνές Σομισματικό Ταμείο ήταν μετεξέλιξη της Τραπέζης Διεθνών Διευθετήσεων που ήτανε στο, κα, και κατά τη διάρκεια του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου ε, και ήταν μετήχαν στο, στην Τράπεζα Διεθνών Διευθετήσεων. Ε, προσέξτε, προσέξτε. Ε, τα συγκροτήματα Rothschild, Απο, η απορρε, Chase απορρε. Manhattan Bank του Rockefeller και τώρα θέλω να κρατηθείτε κάπως γιατί θα εκπλαγείτε κάτσω κάτσω και, και η Τράπεζα της Χιτλερικής Γερμανίας, oh, κάτσω κάτσω καλύτερα, δηλαδή σαν να λέμε τώρα η, η Τράπεζα Bank. της Ελλάδος, η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank. Λοιπόν, Αλλά το δόσημα. γιατί είναι μια άλλη ιστορία που κάποια φορά μπορούμε να το πούμε. ή αν βγει από τη ροή τη κουβέντα αφού ξεκινήσει όμω και το πάρει ναι. από την αρχή. Λοιπόν, λένε λοιπόν αυτοί που το υποστηρίζουν και, και οι, οι λόγοι ε, ό, όταν, λένε, όταν λέμε Λόγους δημιουργίας του ε, όχι απλά τα, είναι ψευδέστατοι από την πρακτική γιατί έχουμε ένα πίσω χρόνο που μπορούμε να κρίνουμε πια ναι. αλλά οι άνθρωποι ξέρανα από την αρχή ότι λένε ψέματα Ω συνήθως και αυτό θα αποδείξουμε σήμερα και τι κάνουν Λένε λοιπόν ότι το Διεθνές Ομεσμό Ταμείο ε, δημιουργήθηκε και λειτουργεί για την ενίσχυση της Διεθνούς Νομισματικής Συνεργασίας ε, για να διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα διεθνώς, ε, για να διευκολύνει το διέθνες, εμπόριο, ε, για να έχει να συμβάλει, θα λέγαμε, σε μια σταθερή οικονομική ανάπτυξη στις χώρες ναι. ε, και κυρίως το καλό μας διεθνές στον η πρώτη στη μέρη του είναι να μειώσει τη φτώχεια διεθνώς Αυτά είναι το το μήνυμα αν διαβάσει κανείς όλα τα συγκράμματα που το υποστηρίζουν τώρα Υπάρχουν συγγράμματα μετά από την εμπειρία της λειτουργίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε με, με ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που δημιουργείται ε, που παρατηρούμε και αποδεικνύεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, υπήρξε και υπάρχει ε, εντελώς εχθρικό στην αυθεντική δημοκρατία σε μια χώρα αν δηλαδή υπάρχει πραγματική δημοκρατία ε, της ε, δημιουργεί προβλήματα έως και ανατροπή ε, και κυρίως ε, είναι εχθρικό στα ανθρώπινα και εργατικά δικαιώματα Επίσης ε, η βοήθεια που δίνει Γίνεται με την προϋπόθεση Των όπως το λέει το ίδιο Προγραμμάτων Το, αν, το αντέγραψα δηλαδή Προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής Μάλιστα Και όποιος κατάλαβε κατάλαβε Έτσι Το οποίο χωρίς ούτε μία εξαίρεση, ε, εκτός κι αν κάποιος απαλλαγεί από το Διεθνές Συμμένδρες Γαμίου, μόνο τότε μπορεί να, να, να, να το πετύχει, ε, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα παντού όπου ε, ε, ε, υλοποιήθηκε αυτή η προϋπόθεση, ε, την αύξηση της φτώχεια ε, και την, ε, το σταμάτημα της ανάπτυξης ε, στις χώρες που δέχθηκαν βοήθεια. Ναι. Καλή ώρα και αγαθή, όπως και σε εμάς εδώ. Άυξηση ναι, ναι. τη φτώχεια, ανεργία κτλ. Ε, επίσης, ως απόρρια ε, των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής, έτσι λέμε, την ακύρωση δικαιωμάτων ε, και την αφέμαξη, την καταλήστευση του πλούτου μιας χώρας, του άηλου και του υλικού. Προσέξτε. Λοιπόν, ε, ως απότοκος, λοιπόν, ως παράγωγο αυτών των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής παρατηρείται παντού... Ε, Μία, να, να υφίσταται προγράμματα λιτότητας και να συρρυκνώνεται αντί να αναπτύσσεται η εθνική οικονομία των χωρών που δέχονται τη βοήθεια Αυτά είναι ε, σε, έτσι σε ε, γενικό... Τα μου είπε στην αρχή διαρθρωτικές Ναι ε, δεν, προγράμματα ναι, διαρθρωτική προσαρμογή. Προσαρμογή λέει, δεν λέει ναι, σεβάζω να προσαρμοστεί με διαρθρωτικέ αλλαγέ. Δεν ναι, λέει προ τα πάνω. Στο σύνταγμά σου. Δεν λέει τίποτα, λέει διαρθρωτική. Ναι, δεν λέει προς Τώρα προς τα πάνω, το ότι είναι ξεχαρβάλωμα, διαρθρωτικό είναι. Ναι. Αυτοί το κάνανε κατά λάθο προ τα κάτω. <laughs> Πάντα προ τα κάτω. Και είναι. το πάνε Και ο Ντάισεμπλουμ και η Λαγκάρ και λοιπά, Η οι λέει ένα φίλο έπρεπε να είναι φυλακή Βέβαια. Αλλά κυκλοφορεί και αυτή η ελεύθερη Και όπως και πολλοί άλλοι εδώ Α σκεφτούν τι μετεξέλιξη Είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ναι. Τη Τραπέζης Διεθνών Διευθετήσεων Και ποιοι Την Απίρτιζων Αυτήν την τράπεζα Κατά τη διάρκεια όλου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Και, λοιπά, και επειδή ήταν πολλές αμαρτίες Περιπέσου Σαγινή Την αλλάξανε στο... Μετεξελίχθηκε σε Διεθνές Νομισ η Μάλιστα. Τράπεζα Διεθνών Διευθετήσεων Πήγαινε να διευθετήσεις τον διεθνή χώρο ναι. Και έκανε συγχηματική αφέμαξη ναι. υλικών και άηλων πόρων ε, Σου λέει αφού δεν μπορώ να τα διευθετήσεις θα έρθω εγώ Και ό,τι έχεις το βουτάω ε, Ναι αφού δεν μπορεί να το φας μόνος σου Και δεν ξέρεις να το φας Άρθω εγώ να το πάρω εγώ να το φάω και θα και κάτι Καλά. Κοίταξε το να φάω κάτι Μπορεί να το φάω χωρίς να τσακίζω την αηφορία του προϊόντος. Εδώ έχουμε ληστρική, θα τα δούμε όμως αυτά. Άρα. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στη χώρα μας. Για yeah, πάμε. Έτσι. Το ερώτημα που έθεσα στον εαυτό μου είναι, εάν παραδείγματος χάρη. Ε, μπορούσαμε να ε, σαν τον Λάζαρο του Χριστού ε, αν μπορούσαμε να ούτε αυτό είναι αλήθεια ούτε και εμεί μπορούμε αλλά έχουμε τα κείμενα των αρχαίων παππούδων μας των προγόνων μας και είναι σαν να έχουν ε, ε, ε, αναστηθεί και να είναι εδώ μαζί μας να δούμε λοιπόν τι θα έλεγε ο Αριστοτέλης στην κατάσταση τη δική μας. πάμε λοιπόν να δούμε. εμείς λοιπόν με πλαστό τρόπο, ναι. δηλαδή κατασκευάσαμε την αναγκαιότητά μας να μπούμε. φτιάξαμε ένα πρόβλημα στην, για να παντολίσουμε. Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έτσι. Τα ξέρουμε αυτά και ξέρουμε. Και, και όσοι έγινε, δεν το είχαν και καταλάβει, και... νομίζω ότι μην, το έχουν μην καταλάβει, μην καταλάβει εκεί. πλέον. Ναι. Να πούμε, αυτά είναι γνωστά. Ναι. Λοιπόν, κατασκευάσαμε λοιπόν την αναγκαιότητα να μπούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ναι. για να μας βοηθήσει. Οπότε. Τι έγινε εκεί, εκεί λοιπόν αυτή. Υιοθέτησαν το μεγιστοποιηθέν πλαστεπιγράφος χρέος μας, μας δώσαν λεφτά και μας βάλανε να υπογράψουμε μια σύμβαση για να πάρουμε αυτά τα χρήματα και για να μας βοηθήσουν, μάλιστα. Το βασικό ε, στοιχείο εδώ είναι ότι βεβαίως είναι προϋπόθεση, είπαμε, ε, από, το, την, από το καταστατικό Ιδρύσεως του Διεθνούς Μερντικού Ταμείου. Μπαίνουμε λοιπόν και εμείς στα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής. Μια χαρά. Πώς αυτά τα προγράμματα υλοποιούνται, μα με τα μνημόνια που αυτά τα μνημόνια δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι νόμοι, γιατί ψηφίζονται από την Μουλή. Βουλή, που, που υλοποιούν τους όρους τη σύμβασης που υπέγραψαν ο ΓΑ, παραδείγματος χάρη, ο Πρωθυπουργός μας ο τότε με αυτούς. Λοιπόν, προσέξτε, η σύμβαση έχει όρους, οι όροι παράγονται από τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής. Έπρεπε να προσαρμοστούμε, ήμασταν απροσάρμοστοι. Απροσάρμοστοι. Λοιπόν, ε, και αυτά, αυτά τα άρθρα της σύμβασης γίνανε νόμοι που είναι τα μνημόνια κατά πακέτο. Και αν δεν προσαρμοζόμαστε, μας φτιάχνει καινούργιο μνημόνιο. Ναι, άμα αργούμε να προσαρμοστούμε. Ε, ναι. Μας κάνουν καινούριο μνημόνιο Που ναι. μας πάει ακόμα παρακάτω ναι. Δηλαδή σκύβεις το κεφάλι Σου δίνει μία Και κάπτεις ε, το κορμό ε, Κάπτεις το κορμό Σου δίνει άλλη μία Και γίνεται το σώμα σου Σε σχέση η μέση σου Με το υπόλοιπο σώμα Σχηματίζει ορθή γωνία ναι. Και μετά πρέπει να πας πιο κάτω Για να γίνει οξία η γωνία Μέχρι που να φτάσεις κάτω κάτω η μύτη σου στο χώμα Να, φας χώμα. να γίνεις λοιπόν. Ι, Ι, Ι, Ι, Ισλαμιστής να προσκυνάς το χαλί. <laughs> <τροσαρμογή> είναι. Λοιπόν, αυτά τα μνημόνια λοιπόν είναι νόμοι που η Λιθίος και τη, τη σύμβαση και, και το μνημόνιο θα τα πω αυτά, και παρά το σύνταγμα Έτσι. και παρά το δίκαιο και θα αποδείξουμε γιατί τα υπογράψαμε προς ε, βλάβιν τελεσίδικη πολιτών και χώρας Υλικών και ΆΙΛΟΝ πορών. Για να δούμε λοιπόν ο Αριστοτέλης Τι θα σκεφτόνταν, τι μας άφησε, τι έγραψε Όταν έχουμε να υλοποιήσουμε μνημόνια που είναι νομικές διατάξεις που ψηφίζονται από το αρμόδιο όργο να ψηφίζει νόμους τη Βουλή των Ελλήνων και αυτούς τους ηλίθιους που τα ψηφίσανε βουλευτάς μας και να με συμπαθήσουν όσοι δεν τα υπέγραψαν, εγώ μιλάω για αυτούς που τα υπέγραψαν. Λοιπόν, από την αρχή, λοιπόν, γιατί, γιατί μπορούσαν να γνωρίζουν την αρχαία ελληνική γραμματολογία και να μην τα πράξουν αυτά. Και, και να γνωρίζουν και το σύνταγμα Και όχι να δηλώνουν ότι δεν τα διάβασαν Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αριστοτέλης στη Ρητορική Πρέπει ο νόμος Το λέω αργά ώστε να μπορείτε να το αντιγράφετε Πρέπει ο νόμος να είναι σύμφωνος προς την φύση Τελεία πρέπει να είναι κατορθωτός εν πράξη. Τελεία. Και τρίτον, πρέπει να είναι συμφέρον προς την πολιτική κοινωνία. Ξαναλέω, οι τρεις προϋποθέσεις του νόμου. Για να είναι νόμος, πρέπει να είναι, η πρώτη, το πρώτο πρέπει, σύμφωνος προς την φύσην. Δεύτερον, κατορθωτός εν τη πράξη Τρίτον, συμφέρον προς την πολιτική κοινωνία Και για να μην κάνουμε κανένα λάθος Λες και ήξερε ότι πιθανόν να τα παρερμήνευαν στο μέλλον Μας δίνει ο ίδιος τις ερμηνείες και λέει Σύμφωνος λοιπόν προς την φύση θα είναι Εάν απονέμει κάστο τα κατά την αξία ναυτού Μια παρένθεση εδώ Φίλοι μου, ξέρετε τι σημαίνει αυτό Ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερη αδικία Από την εξίσωση ανίσων ικανοτήτων Προθέσεων και πράξεων Έτσι μπράβο ο απονέμων τα κατά την αξία αυτού εκάστου έτσι Μες. Τα κατά την αξία Τώρα Κατορθωτός εν την πράξη θα είναι ο νόμος Που πρέπει να είναι κατορθωτός εν την πράξη για να είναι νόμος Εάν Είναι εποφελής Αν δηλαδή Οφελή ευεργετή ναι. Προς τους εφώ νομοθετείτε Αυτούς Για τους οποίους γίνεται ο νόμος Νομοθετείτε ναι. Τους κάνει καλό ή κακό Και ρωτάω Τι από όλα αυτά ήταν Εποφελία Του ελληνικού Κράτους έθνους των Ελλήνων, του πολιτισμού μας, των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων, των δικαίων που διασφαλίζονται από το Συνταγμά μας, των, της εργασίας μας, έτσι, και όλων των άλλων το δικαίωμά μας στην υγεία, περίθαλψη, τροφή και ούτω και ήταν... Όχι επωφελία, αλλά επί όλεθρο. Λειτουργήσαν ως ολετήρες. Άρα λοιπόν δεν είναι νόμος. Δεν είναι νόμος αυτός σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Και πάμε στο τρίτο. Ο οποίος διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Άρα κάτι... Έχει καταθέσει για να διδάσεις όλες τις απανεπιστήμενες του κόσμου. Σε, Λέγε, διαβεβαιώ, σε διαβεβαιώ ότι ε, αυτό το κείμενο του Αριστοτέλη είναι το ελάχιστα διδασκόμενο για ευνοή τους λόγους. Το συγκεκριμένο σημείο. Βέβαια. βέβαια. Ε βέβαια. Εγώ α, είπα α, ποιο η βιβλίο του είναι. Ξαναπέστω. Ποιορική. Να θυμίσουμε εδώ λοιπόν μια και μιλούμε για, για, για Αριστοτέλη ότι για τα τελευταία 6.000 χρόνια του ανθρωπίνου πολιτισμού ψηφίστηκε από όλο τον πλανήτη από διάφορους η δεκάδα των καλύτερων μυαλών στον πλανήτη και οι έξι από τους δέκα είναι Έλληνες και νούμερο ένα βγήκε ο Αριστοτέλης. Άρα ε... δεν το λέμε εμείς, το λένε οι διεθνεί. Η διεθνή ναι, κοινότητα. Ναι. ναι. <coughs> ε, Και ο Αριστοτέλης λέει: Τι είναι, λέει ένα εδώ, Κυρία Τζάνι, ο Καρανίκα. Ο Καρανίκα είναι σήμερα σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Δεν ο Αριστοτέλης. Τι είναι ο Καρανίκα, ο κατακόσμιο Αριστοτέλη, ξέρω εγώ. Που να ξέρω. Τι είναι στην πραγματικότητα, Μπουφετζής ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. <laughs> Δεν λέμε που πα σε καραμίτρο, τώρα θα λέμε που πάσε σε καρανίκα. <laughs> για κλάματα είναι. <Κι> Μα είναι... να σου πω, υπάρχει ο ψυχολόγος που το λέω αυτό, ένα από ναι. τα πτυχία μου και ψυχολόγος, Μάλιστα. υπάρχουν πράγματα με τα οποία μπορείς με δύο τρόπους μόνο να τα αντιμετωπίσεις. Ή γελάς ναι. ή κλαις. Μάλιστα. Κλαις δηλαδή ξεριζώνοντας τα μαλλιά σου, χτυπώντας ναι, ναι, ναι, ναι, το κεφάλι σου σε τείχους και ναι. λοιπόν, Είναι σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του Πρωθυπουργού, στρατηγικού του σχεδιασμού του Πρωθυπουργού Και τον πήρε κοντά του επειδή είναι φίλος Τα παλιά Δηλαδή αν εσύ βγεις Πρωθυπουργό Τώρα εγώ θα πάρω τα κολλητήρια μου Από την πλατεία τη καφετέριας <laughs> Και από τους βάλω συμβούλους Λοιπόν αυτός ο κύριος Καρανίκας ναι. Αν έχει λίγο φιλότιμο Τον προκαλώ και τον καλό Να έρθει μία μέρα εδώ Μια Βευτέρα Να κάτσουμε Και να μιλήσουμε δεν το και μαγαρίζουμε το μαγαζί εδώ, παιδί μου. Δεν το ε, είναι μαγαρισμένοι όλοι. Λοιπόν. Ε, πάμε λοιπόν στον, στον, στον τρίτο όρο που κάνει ένα νόμο να είναι νόμο δικαίου. Και ουχή αυθαιρεσία ανθρωπίνη. Συμφέρον, λέει, προ την πολιτική κοινωνία. Και μας λέει ο Αριστοτέλης Συμφέρον ο νόμος προς την πολιτική κοινωνία θα είναι Εάν περιπάντων μεριμνά με ναι. ρημνά Και δεν είναι εν ταυτό ιδιοφελής Αν δηλαδή ο νόμος για να είναι Συμφέρον προ το συμφέρον τη πολιτική κοινωνία, σε ένα κράτο δηλαδή, που τότε μόνο είναι νόμο δικαίου, ναι. αλλά τι πάνε να πει να είναι συμφέρον προ την, την πολιτική κοινωνία, να μεριμνά για, για όλε τι τάξει και όλε τι κατηγορίε των πολιτών του και ναι. των πολιτών του, προσέξτε και. Να μην είναι εν ταυτό ιδιοφελής, δηλαδή να μην είναι αυθαίρετος νόμος για τον νόμο. Αυτή ήταν και η διαφορά των Ρωμαίων, ναι. αλλά οι Ρωμαίοι έφτιαξαν μια αυτοκρατορία τεράστια και είχαν να καταδυναστεύουν, ήταν κατακτητές σε λαούς. Γι' αυτό και είπαν ε, σκληρός νόμος αλλά νόμος. Ναι. Έτσι. Ναι. ο ναι. Σκληρός νόμος αλλά είναι ο νόμος Τι λέτε καλέ λέει η ελληνική αντίληψη ναι. Ο νόμος πρέπει να είναι, να είναι για τους κάποιος πολίτες... που μεριμνά, που μεριμνά για όλους Και να μην είναι ιδιοφελής ο, Να ωφελεί μόνο ναι. τον εαυτό του ναι. Νόμος για τον νόμο Μια διευκρίνηση τώρα ήθελα ναι. Είπε τους πολίτες του Το του το, έχει σημασία γιατί το βάλες τώρα ε, Αυτοί εδώ ε, πράττουν για τους πολίτες τους Ή για τα συμφέροντά τους Και ε, πολίτες άλλων χωρών Λοιπόν Πράττουν Πράττουν Τα χαμένα Γιατί είναι χαμένα κορμιά όλοι τους Διακριτά βέβαια Κάποιοι, κάποιοι Δεν έχουν καλού συμβούλους Ή δεν γνωρίζουν Κάποιοι είναι, κάποιοι είναι με σκοπιμότητα προδότε. Α. Και κάποιοι είναι ξεπουλημένοι, ξεπουλημένοι, ξεφωνισμένοι, ξεπουλιμένοι. Κάτσε, έβαλες δύο τώρα. Ξεπουλημένη μπορεί να είναι, εγώ μπορεί να είμαι ξεπουλημένο και να μην είμαι ξεφωνισμένο. Έβαλε και άλλο παράρτημα μέσα τώρα. Ο ξεφωνημένο είναι άλλο πράγμα. Ε, όταν εγώ έχω καθημερινά την απόδειξη του, του, του ξεπουλήματος ναι. ε, Αυτό σημαίνει ότι το βλέπουμε όλοι και τότε το ξεφωνίζουμε Δεν το κατάλαβα αυτό Υπάρχει βιολογική αδερφή και υπάρχει και η πολιτική αδερφή Η εθνική αδερφή Δεν κατάλαβα Δεν κατάλαβα Συγγνώμη εντάξει Διευκρινιστικά τόσες Εσένα τώρα σε τρώει να πούμε την περίφημη φράση Για πέστη Έτσι Πέστη Ωραία Δηλαδή Παρακαλώ Δηλαδή Όταν λέμε υπάρχει βιολογική αδερφή και υπάρχει και η πολιτική αδερφή Εντάξει, η εθνική αδερφή. Ποια είναι αυτή; Αυτή η οποία πράττει παραφύσιν και παρά το δίκαιο, διότι ο νόμος πρέπει να είναι σύμφωνος προς την φύσιν, όπως και η ιδεολογία σου. Διαφορετικά είσαι είσαι διαστροφή ή ή διακριτά ασθενής ψυχολογικά άρρωστο Λοιπόν, κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ στι 8 η ώρα άρχεται η Μαρία, ανοίγει τα κοιτάπια τη. Πού πάει και τα βρίσκει, επέδημα αυτό το άτομο. Τέλο πάντων, πάντων, 14. com και έχουμε μέσα κόσμο. Από κάθε μέρα τα βλέπω, δεν μπορώ να το συνηθίσω. Όλη η Σκανδιναβία είναι μέσα σήμερα, Μαρία. Από την Αγγλία πάρα πολλά σήματα έχω. Αμερική, από Χούστονα, από Κάνσα, από Νέα Υόρκη. Τα άλλα τα έχω πει όλα μέχρι κάτω. Και. Από Αδελαϊδα Από την Αυστραλία Ναι, όπου τους ευχαριστούμε πάρα πολύ Καλό καιράκι είναι εκεί τώρα με. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ Αλλά είναι τέσσερις δύο τα ξημερώματα Ναι Έτσι, λοιπόν Οπότε τιμή μα Τιμή μας βεβαίως. Για βεβαίως Και ευθύνη μας ε, για αυτό, Ευθύνη μας Γι' αυτό κουράζομαστε εδώ Θα ήθελα να μπορούσα να έχω αυτή τη στιγμή Αυτά τα... Τα σχηματάκια που έχουν στο facebook Να τους στείλω το προσωπάκι Που αντί για μάτια έχει δύο καρδούλες Έτσι τους βλέπω Λοιπόν για πάμε Γιατί θα πάει μακριά βάλιτσα Αν από εδώ Επειδή ο καλογεράκης είναι στη Θεσσαλία Για επαγγελματικούς λόγους Θα κλείσει το κεφάλαιο Που έχει φτιάξει για σήμερα Για την εκπομπή τη Μαρία Και η συγκεκριμένη εκπομπή Για φίλους που μπαίνουν μέσα καθυστερημένα εντό εισαγωγικών θα επαναληφθεί κολλητά αφού τελειώσει και την περάσουμε στο κεντρικό υπολογιστή Λοιπόν συνεχιστεί. Πάμε λοιπόν τώρα Άρα λοιπόν φίλτατη τα μνημόνια δεν πρέπει να είναι νόμοι δικαίου δεν είναι δεν είναι εκ των πραγμάτων όχι μόνο γιατί αντιβαίνουν στο Σύνταγμα Είναι αντιθετικός αντίθετα του Συντάγματος της χώρας Αλλά και γιατί σύμφωνα με το μεγάλο μας πρόγονο ναι. Δεν είναι νόμοι δικαίου γιατί δεν καλύπτουν τις τρεις, τις τρεις προϋποθέσεις του νόμου ενώς νόμου που είναι νόμος για ανθρώπους που υπηρετεί το δίκαιον ξαναλέω πρέπει ο νόμος να είναι σύμφωνος προς την φύση κατορθωτός εν την πράξη συμφέρον προς την πολιτική κοινωνία σύμφωνος προς την φύση θα είναι εάν απονέμει διαβάζω τώρα ναι. εάν απονέμει εκάστο θα το βρουν να διαβάσουν τη ρητορική του Αριστοτέλη να τα βρουν εάν απονέμει εκάστο τα κατά την αυτού Κατορθωτός εν την πράξη θα είναι εάν είναι εποφελής προς τους εφώ Και συμφέρον προς την πολιτική κοινωνία θα είναι εάν περιπάντων μεριμνάει και δεν είναι εν ταυτό ιδιοφελής. Νομίζω τίποτα σε... από όλα αυτά, όχι μόνο τίποτα δεν κάνει, ε... αλλά κάνει αντιθετικός αντίθετα με αυτά. Ναι. Αντιθετικός αντίθετα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά κάπου το Σύνταγμα λέει, γιατί ορίζει τον τρόπο που θα κινείται ένας λαός, μια πολιτεία, μια χώρα ότι οι νόμοι ισχύουν εφόσον λειτουργούν το σύγχρονο συντάγμα δεν είναι το Αριστοτέλη, το ίδιο δηλαδή λέει λειτουργούν υπέρ των πολιτών του Μα αυτό λέει ο Αριστοτέλης Εδώ που είναι τώρα το ερώτημα. Προς τους εφών ομοθετείτε για αυτούς που γίνεται ο νόμος Και αν δεν είναι αποδεκτός από το λαό γράφει δεν, δεν ισ... με κατάλαβε. Συγγνώμη να όλο. Δεν ισχύει. Γι' αυτό και στο τελευταίο άρθρο έχουν βάλει. Εάν όλα αυτά τα παραπάνω. γενικώ τώρα. Έκαστων υφίστατε... τον πριν υπαρξάντων. έτσι. Α, όλων αυτών επαφίονται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. δηλαδή. Ο πατριωτισμός των Ελλήνων Όταν δει ότι αυτά βλάπτουν Και δεν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις Αναλάβω. Πρέπει να ακυρώσει τον νόμο αυτόν Ή λέει το τελευταίο άρθρο Ότι επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων Αυτό λέει αυτό είπα πριν Αφού λέει τη λέξη πατριωτισμό των Ελλήνων Μαρία, γιατί είμαι απείς πατριώτης, εσύ, εγώ, οποιοδήποτε Σε λένε χρυσαυγίτη <ΣΣΣ> Δεν είναι χρυσαυγίτη το σύνταγμα <ΣΣΣ> Γιατί λέει... Όχι το σύνταγμα δεν είναι χρυσαυγητικό Το σύνταγμα είναι προϊόν, προϊόν πατριωτικής δημοκρατικής συνείδησης Εάν υφίσταται Εάν υφίστατε. Ναι. Και εάν υφίσταται το τελευ... βάσει του τελευταίου του άρθρου Έχει δικαίωμα ο Έλλην πολίτης ναι. να αμφισβητήσει αυτά που γίνονται Εάν και να τα εάν γίνονται παραφή Παρά το σύνταγμα ε. Άρα, λοιπόν... Γι' αυτό και είπα ότι υπάρχουν Και οι, οι αδελφές Οι πολιτικές Που είναι αυτές που λειτουργούν Παραθύσεις στην πολιτική ζωή Λοιπόν, έχω βάλει το μάσκε επειδή είναι χαμηλό το μοτίβο από το Βαγγέλη, το άλμπουμ του Βαγγέλη Εδώ, γιατί οι Έλληνε κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 με την κυρία Μαρία Τζάνι, η εκπομπή θα παίξει επανάληψη όταν τελειώσει. Να θυμίσω στου φίλου ότι από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, από το πρωί στο βράδυ, στι εκδόσει έσωπρων που συνεργαζόμαστε εκεί με το Τρίτο Μάτι και το Ελληνικ υπάρχει ένα σε διάρκεια όλες τις εβδομάδες μπαζάρ βίπλιο, σε πολύ χαμηλές τιμέ για να κάνετε δώρο αυτές τις μέρες σε αγαπημένα πρόσωπα και τα απογεύματα θα είναι και κάποιοι εκ των ερευνητών εκεί και γνωστών στο ευρυκοινό ή εδώ του Αλμπέντο η παρέα η Μαρία θα είναι Τετάρτη-Πέμπτη και μετά γιατί έχει ένα πρόβλημα στο μάτι και να μην το επιδεινώσει και όλοι οι άλλοι φίλοι που έρχονται εδώ όπως είναι αυτή η οποία αγαπάτε ιδιαίτερο σαραγά σχεσία Διαμαντάρας Γεωργίου Γρηγορίου και ούτω καθεξής λοιπόν α, αυτά προ το πάρον ένα λεπτάκι να βάλει ένα νεράκι Μαρία γιατί στεγνώνει το στόμα τη και εδώ είμαστε <σχελίδι> Να να πιέζε, παιδί, σαν <laughs> λοιπόν, το ζήτημα φίλτα τι είναι πώ πετυχαίνουν αυτό το πράγμα στου λαού να ανέχονται οι λαοί αυτή την κατάσταση. Αυτό που είπε τώρα είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, αυτό θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Και πιστέψτε με, ε, θα το αποδείξουμε. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να σε ακούσουμε ευλαβικά. Λοιπόν, ε, οι όροι ε, προκύπτουν για κάποιον που θέλει να διερευνήσει σε επίπεδο φιλοσοφίας. Και τι πάνε φιλοσοφία. Όχι κάτι που νομίζει ο κόσμος ότι αυτός φιλοσοφεί, άρα είναι εκτός πραγματικότητας ή δεν ξέρω, είναι αργός χωλός ή οτιδήποτε. Η δεν ξερω ειναι αργο χωλος είναι και ο τρόπος που αναπνέουμε και το τι αναπνέουμε. Προσέξτε το αυτό, σκοπίμως απεμπολούν τη φιλοσοφία είναι ένα κατάλοιπο από το τρεις η φιλοσοφία και η φιλόσοφοι του χριστιανισμού στην ελληνική σκέψη. Μην το ξεχνάμε αυτό ναι. και για όποιον το αμφισβητεί αυτό, παρακαλώ, να πάει στην ε, λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας ναι. και να ακούσει τις κατάρρες αυτές. Ε, ναι, πλέον, Εντάξει, πλέον λοιπόν, είναι γνωστά. Ε, <και> Όταν λοιπόν διερευνώ τη γλώσσα Τι διερευνώ Διερευνώ Το νόημα Που υπάρχει Έτσι Που αποδίδουμε οι άνθρωποι Στις έννοιες Αντιλαμβάνεστε λοιπόν Ότι εδώ όλα αυτά τα πράγματα Έχουν να κάνουν Με γνώση και με ήθος Έτσι δεν είναι η πολιτική έχει να κάνει με γνώση και με ήθο. Υποτίθεται. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν πράγμα. Και το έχουμε αυτό από τον παπούθουκιδίδι. Ο θουκιδίδι σε γραπτό κείμενο πρώτος πρώτος επεσήμανα αυτό το πράγμα, το οποίο αυτό είναι καθημερινότητα στον διεθνή χώρο, επεσήμανε λοιπόν ο Θουκυδίδης ότι οι, οι άνθρωποι της εξουσίας αλλοιώνουν συνειδητά και εσκεμένα πολλές από αυτές, δηλαδή της γνωσιολογίας και της ηθικής. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε, αυτό που αντιλαμβανόμαστε και από το ήθος μας. Μια έννοια συνιστά ένα ήθος. Έχουμε μια αναπαράσταση ήθου μας στο μυαλό μας όταν την λέμε ή την ακούμε. Ε, στο επίπεδο δε της πολιτικής σκέψης, λέει ο Θουκηδίδης, ε, και της πρακτικής, αυτό είναι... Ε, Κατά, ε, ε, ε, ε, ε, κατά συρροή Άρα Όταν μιλάμε για την πολιτική Σκέψη και πράξη ναι. Εκεί πρέπει προκαταβολικά Να γνωρίζουμε Οι πολίτες Ότι έχουμε μία Αλλοιωσή Του νοήματο των ενιών Συνειδητή Και εσκεμένη που γίνεται Έλα τώρα μωρέ, βαλτίσε κι εσύ. Συνειδητά και αισκεμένα γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Συνειδητά και αισκεμένα ει βάρο των πολιτών. Βεβαίω. Oh. Θα σου δώσω ένα παρόλο που θα πάω μετά σε αυτό γιατί έχω να πω κάτι. Yeah. Τώρα τώρα ad hoc που λέμε. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Γιατί η Τρόικα ονομάστηκε θεσμή. Για να... Γιατί να η σύντω... τρόικα είναι κάτι αρνητικό στο μυαλό μα στην αναπαράσταση. Ο θεσμός όμως είναι κάτι καθαγιασμένο. είναι θεσμός Μπράβο. Πήραμε λοιπόν το καταραμένο και το κάναμε καθαγιασμένο. Άμα το κάνουμε του δουθού, ο θεσμός είναι και δεσμό. Περίμενε. Θα φτάσουμε σε αυτά, θα τα δούμε αυτά. Ά, ωραία. Λοιπόν. Το ζήτημα τώρα είναι το εξής Δεν γνωρίζουν οι πολίτες τη γλώσσα τους Τι γνωρίζουν Πώς καταφέρνουν αυτοί και το κάνουν αυτό ε... Προσέξτε φίλοι Μιλάμε τώρα σε επίπεδο πολιτικής ψυχολογίας Έτσι Είναι κοινωνική ψυχολογία Αλλά είναι πολιτική ψυχολογία εδώ Γιατί πιανόμαστε με πολιτικούς όρους Πώς το πετυχαίνουν το πετυχαίνουν με δύο τρόπους. <κολλούς> Πολλούς τρόπους, αλλά δύο είναι οι κύριοι. <κολλούς> θα πούμε τους κύριους και θα πούμε και δευτερεύοντες. <κολλούς> Ο πρώτος είναι μία καταρχήν προβολή για να γίνει ένδο προβολή στη συνείδηση των πολιτών Συνθηκών Ενοχής Μπράβο Συγχαρτηρία αυτό είναι Υπάρχει Υπάρχει Μία μονογραφία για, το, για την ενοχή Αλλά πριν κυκλοφορήσει Αυτό το βιβλίο Δυόμιση χρόνια πριν Το γράφω σε άρθρο Το οποίο δεν μου το δημοσίευσε Καμία εφημερίδα Το έγραψα Το καλοκαίρι του 10 Γιατί να το δημοσιεύσει Και και και το έβαλα στο διαδίκτυο Α, Το πήραν αρκετοί <coughs> Θυμηθείτε τι έκανε ο ΓΑΠ Ναι ο Αλής του Μνήμης που κυκλοφορεί ελεύθερος Ακόμα Και έχει και άποψη oh. και του δίνουν και λουλούδια Δρομάρα μας Το καινούριο το μάθες. Όχι με το συνασπισμό που κάνει η Φοφάρα, δημοκρατικέ Συμπαρατάξεις και ούτω καθεξής, θα κατέβει στην Αχαΐα βουλευτής. Αν υπάρχουν πολίτες από την Αχαΐα, θα τον βγάλουνε... τους παρακαλώ θερμά να σκεφτούν λίγο. Τι έκανε λοιπόν ο ΓΑΠ, από τη μία μεριά στα κρυφά, αλλίωνε το χρέος προς τα πάνω σε βάρος της χώρας, πλαστογράφησε τα νούμερα με τους λακκέδες του. Ναι. Αυτός Γεωργίου δεν λέγεται. Μάλλον. Που, κα, κατα, που καταδικάστηκε, αλλά στο δικαστήριο, να μην ξεχνάμε, ότι μάρτυρες υπερασπίσεως ήτανε μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής κοινότητας. Μην το ξεχνάτε αυτό, μάρτυρες υπερασπίσεως. Ήρθανε να υπερασπιστούν το πουλέν του τον άνθρωπό αυτοί... τους, ε, βέβαια. Ε, βέβαια. το λακέ τους. Ε, βέβαια. Ο, το λες, λακέ. Τι φταίει ο λακές τώρα. Τι φταίει η λέξη Λακές, τώρα, αυτή είναι χειρότερη από Λακέδες. Θήγησε τη λέξη. Ναι, αυτός που τους εξυπηρετεί. Λοιπόν, και τι, από στα φανερά τι έκανε, γυρίζοντας εδώ και εκεί για να τα μαθαίνουμε εμείς και τι μας έλεγε, ότι έγινε πρωθυπουργός μιας χώρας που έχει φοροφυγάδες, που έχει τεμπέληδες, ναι, ναι. που έχει ανθρώπους οι Ή και τέτοια. Βε, λοιπόν. Άρα λοιπόν, εμείς τα κάναμε όλα αυτά. Εμεί, εμεί. Ενδοπρόβαλε στο λαό, τα έγραφα αυτά στο άρθρο μου τότε. Τη συνευθύνη. Ναι, έτσι. Μια ενοχή. Έτσι. Λε και εμείς στήσαμε την κομπίνα με το χρηματιστήριο και όχι ο Σιμίτη με τους δικούς του. Αφού μαζί τα φάγαμε. Ωραία. Το ένα λοιπόν είναι ότι ενδοπροβάλλουν ενοχή στο λαό και επειδή ο λαός, κάθε λαός πιστεύω εγώ, είναι πατριώτης. Λίγο πολύ είναι πατριώτης. Ο δεύτερος λόγος που το επιτυγχάνουν αυτό είναι... Ακριβώ η αλλίωση, το στρέβλωμα των σημασιών σε επίπεδο ήθου και πολιτικών αξιών, πολιτικών πράξεων και προσέξτε, ιδεολογικών αξιών που το στρέβλωμα αυτό και η αλλίωση που λανσάρουν μέσω της γλώσσης. Έχουν γίνει μελέτες και στον διεθνή χώρο, και από μένα, σε πιο περιορισμένο στον ελληνικό χώρο, πόσο πώς γίνεται αυτό και πόσο εύκολα ε, διαδίδονται και γίνονται αποδεκτές τέτοιες αλλοιώσει ε, γνωστικών και πολιτικών ενιών όσον αφορά το αξιακό και ηθικό τους περιεχόμενο. Εδώ θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχει στην κοινωνική ψυχολογία και την πολιτική ψυχολογία ο όρος τρομοκρατία ομοτήμων. Η πιο στιγνή και δύσκολο αντιμετωπίσιμη τρομοκρατία Τι σημαίνει αυτό Αυτοί έχουν μερικούς πράκτορες Ο λαός τα λέει τα παγαλάκια τους Μπορεί να είναι δημοσιογράφοι Μπορεί να είναι ε, στο σύλλογο ε, Μπορεί να είναι στον εργατικό σύλλογο Μπορεί να είναι στον πολιτιστικό σύλλογο μπορεί να είναι οπουδήποτε ε, εκείνοι οι οποίοι ε, διαδίδουν, λανσάρουν το νέο περιεχόμενο δηλαδή το αλλοιωμένο των ενιών και όταν κάποιος θα σηκωθεί και θα πει μα δεν είναι έτσι τότε δεν θα επιχειρηματολογήσουν απλά θα πλήξουν Δηλαδή δεν θα του πούν Όχι έτσι είναι γιατί αυτό και εκείνο και εκείνο Δεν θα έχουν ένα επιχείρημα Αλλά θα του πούν Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι Δεν τρέπεσαι Πάνε λοιπόν σε Απευθείας Επίθεση στον άνθρωπο Χωρίς επιχείρημα Και ο άλλος Μαζεύεται Και οι αρχίζουν είτε να φοβούνται, είτε να αμφισβητούν, είτε να, να μην μπορούν να κατανοήσουν αυτό που σκέφτονται, μήπως κάνω λάθος αφού με λέει έτσι, να μην μου πει και εμένα ότι ντρέπομαι κτλ. Ή αν έχουν και εξουσία μέσα στην ομάδα, γι' αυτό είναι ομότιμοι, δηλαδή... Σε έναν διδασκαλικό σύλλογο μπορεί να είναι άρενες και θύλεις, μπορεί να έχουν γαλανά μάτια ή μαύρα ή καθετιά, όμως ο σύλλογος εκπαιδευτικών είναι ομότιμοι. Σε ένα εργατικό συνδικάτο οι εργαζόμενοι είναι ομότιμοι. Λοιπόν, αυτοί εκεί αρκεί να πάρουν λοιπόν κάποιους είτε από αυτούς που ηγούνται, είτε από διάσπαρτους μέσα τα παπαγαλάκια τους και το πετυχαίνουν αυτό και με την τρομοκρατία ομοτήμων. Ένας άλλος λιγότερο έτσι, σημαντικός παράγοντας, αλλά πολύ σημαντικός στην δυνατότητα ε, που που τους δίνει γιατί είναι ψυχολογικός όρος, είναι το ότι αντί για λέξεις έχουμε αρχικά. Δηλαδή, όταν λέμε δούνου του, το δούνου του, εγώ έκανα 20 λεπτά για να σας πω, τι κάνει. Όταν λες δουν ουτού και δεν έχεις σκεφτεί ή δεν έχεις διαβάσει ή δεν έχεις την σωστή πληροφόρηση και έχεις παραπληροφόρηση, ε, δεν καταλαβαίνεις και δεν δημιουργείς αναπαράσταση στο μυαλό σου στο τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την ε, αλλίωση την εννοιολογική και θέλω τώρα... Να το αποδείξουμε αυτό στην πράξη. Να το δούμε. Και θα κάνεις διάλειμμα. Να κάνω ένα Ωραία, να... ένα διάλειμματάκι και να βρούμε σε αυτό. Ακριβώς Εδώ είμαστε, λοιπόν. Αλβέντο 14, as usual. είμαστε. Μουσικά παίζουμε Βαγγελή και ακουστικά παίζουμε Μαρία τζάνι. <laughs> <laughs> Αριστοτέλης λοιπόν... και Δούνου Του. Άκου θέμα τώρα. Αριστοτέλης και Δούνου Του. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, ε, υπενθυμίζω για όσους θα πούνε τώρα ότι αυτή τη στιγμή εμείς θα αποδείξουμε την στρέβλωση των σημασιών των αξιακών και ηθικών και πολιτικών εμ, έτσι, αξιών στις σκέψεις, στις πράξεις και στις ιδεολογικές θεωρήσεις του υπερσυστήματος πάνω στους πολίτες για να δεχτούν όλα αυτά που είπαμε για το Διεθένες Ομιληματικό Ταμείο, δηλαδή κυρίως την προϋπόθεση για βοήθεια σε εισαγωγικά, που είναι καταλήστευση, που είναι κατάρρευση εθνική. Ε, των προγραμμάτων Αυτή είναι η προϋπόθεση Για τη βοήθεια του Δουνουτού Διαρθρωτικής προσαρμογής Α το είπαμε από την αρχή Αυτό τώρα Διαρθρωτικής προσαρμογής Αν δεν μας λέει προς ποια Ναι. Όχι Και Μας λέει ότι είμαστε Απροσαρμοστή. Πάνε... Και πρέπει να... να προσαρμοστούμε Να προσαρμοστούμε προς τα κάτω Έτσι. Ναι. Λοιπόν Είπαμε ότι ε, Θα πούμε τώρα πως αλλάζουν οι έννοιες. Φίλτατη, για προσέξτε να ξεκινήσουμε από τον διεθνή χώρο και να έρθουμε στα κάθημά. Ωραία. Όταν ακούγατε τις ειδήσει. σας έλεγαν κάποτε στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση έγινε μία επέμβαση τέλος πάντων σε μια χώρα Βιετνάμ ε, Αφρική Λατινική Αμερική οπουδήποτε και κυρίως Παλαιστίνη στο πιο κοντινό σε μας και ε, Επλήγει ο τάδες στόχος, αλλά σκοτώθηκαν και 120 γυναικόπαιδά από το Καταλ... αυτό σάπρα και σαντίλα τον καταβλισμό τους ναι, ναι, ναι, ναι, που ήταν. Ναι, ναι, λοιπόν, οπότε ακούγοντα 120 γυναικόπαιδά, άμαχος πληθυσμός, παιδάκια λοιπόν, και σας σηκωνόταν η τρίχα, Λυπόσασταν και ήσασταν αντίθετοι σε αυτό το πράγμα και θυμόνατε και κάνατε και διαδήλωση ενάντια σε αυτό και κάνατε και ουρές που δεν το ξέρουν οι νέοι για να δώσετε αίμα, για, για τα... να σταλεί ε, εκεί, αίμα. να δώσετε αίμα. Και γινόταν οι ουρές τεράστιες. Θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο, το Κεντρικό, το καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, εκεί που είναι τα Προπήλαια, ήταν τόσος πολύ ο κόσμος που οι ουρές κάνανε σαλίγκαρο έτσι, για να έτσι, δώσουν έτσι. αίμα Λοιπόν, για να μην γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα και ανησυχείτε Η είδηση γίνεται, επλήγει λοιπόν ο στόχος Και είχαμε και 120 παράπλευρες απώλειες ναι. Παράπλευρες τι λέει παράπλευρη παράπλευη απώλεια. Σας λέει για κανένα παιδάκι. Σας λέει για κανα, καμιά γυναικούλα. Για καμιά γιαγιούλα που είχε το εγκονάκι της και την άχθηκε στον αέρα. Και αυτή και το εγγωνάκι της. Σας λέει για σχολείο. Για νοσοκομείο που την άχθηκε στον αέρα. Όχι. Σα, όχι. Σας λέει παράπλευρες απώλειες. Πια βγω και κούρευτο. Άντε να καταλάβει τι είναι η παράπλευρη απώλεια. Ναι. Και εσύ είναι ότι λόγω παιδάκια και γιαγιάδες ε, Χτυπάει στο συγκινησιακό σου κομμάτι Έτσι. Η παράπλευρη απώλεια δεν σας λέει τίποτα και δεν σας νοιάζει Ναι, παράπλευρη απώλεια μπορεί να είναι και μια μάντρα Από το διπλάνο κτίριο Ναι, δεν με ενδιαφέρει τι είναι ναι, Ένα ναι. δέντρο, ξέρω εγώ, ένα δάσος Ναι Ένας δρόμος Ένα εργοστάσιο Έτσι. Οπότε λέτε, άτι ωραία Επλήγει ένα εργοστασιάρχης ένας Τρομάρα καπ... μας Καπιταλιστ ε. Κάποτε, οι ειδήσει για τα χρηματιστήρια, όταν τα χρηματιστήρια ήταν πραγματικά μέσον ανάπτυξης μιας χώρας, σας λέγανε, Νέα Υόρκη, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, Αθήνα, το χρηματιστήριο Αθηνών, Τόκιο. Το χρηματιστήριο του Τόκιο έκλεισε με τόσο ναι. Ωραία. Εκεί ξέρεις λοιπόν τι γίνεται και πού Όταν το χρηματιστήριο άρχισε να μεταβάλλεται από μέσον ανάπτυξης σε μια χώρα σε εθνικό επίπεδο άρχισε σιγά σιγά να εξαφανίζεται η πόλη και να αντικαθίσταται από το δρόμο στο οποίο βρίσκεται το χρηματιστήριο Wall Street ναι. Σοφοκλέους π.χ. Ναι, ναι. ναι σωστό, λοιπόν σωστό. οπότε δεν ήσουν και υποχρεωμένος να ξέρεις το δρόμο. ποια είναι η Σοφοκλέους και σε ποια χώρα νίκη; έτσι Πολύ σύντομα, Άρα ο Σοφοκλής από τραγωδία έγινε χρηματιστήριο. Ναι, λοιπόν, ε, πολύ σύντομα αυτό ήταν ένα πέρασμα, για να μην το κάνουν και σε ξαφνιάσουν άμεσα, στο κάνουν λίγο-λίγο, λοιπόν, αλλά πολύ σύντομα, όταν πλέον με την παγκοσμιοποίηση το χρηματιστήριο είναι μία, ένα μέσον τον ληστρικών του απέναντι στις χώρες ε, και στους εργαζόμενους είτε είναι εργοστασιάρχης ο άλλος έχει μια ωραία ιδέα και κάνει στην μια βιομηχανία ή προσφέρει υπηρεσίες έχει ένα, μια ωραία ιδέα και προσφέρει υπηρεσίες οι εργαζόμενοι και αυτοί που τα έχουν λοιπόν και θέλουν να του πλήξουν ή να πλήξουν χώρες λοιπόν τότε για να μην μπορείτε να δείτε και να ονοματίσετε ένοχο κανέναν σε τι εξαφανίστηκαν και οι δρόμοι που μπορείτε να ψάξετε να δείτε που είναι, σε ποια χώρα είναι και ποιοι ήταν αυτοί και αντεκατεστάθησαν ναι. με τους ίντισες δηλαδή δείκτες και οι δείκτες είναι οι ίδιοι, είτε στο Τόκιο είστε, είτε στην Νέα Υόρκη, είτε στην Αθήνα, είτε στο Λονδίνο, είτε στο Παρίσι, είτε στο Άμστερνταμ, είτε στο Βερολίνο, οπουδήποτε, είτε στη Μόσχα. Ήντισες λοιπόν. Και εδώ πάλι πιάστα αυγό και κούρευτο και που ξέρεις... Τι, τι είναι αυτός ο ίνδυσες, αυτοί, αυτός ο ναι, δείκτης ναι, ναι, ναι, ναι. που δεν έχει ούτε πρόσωπο, ούτε χώρα ποιος τον κουμαντάρει, ποιος, ποιος το κάνει, ποιος, ποιος το στήνει ποιος το... τα πάντα Για να δούμε τώρα κάτι άλλο Η ακύρωση των ανθρωπίνων και εργατικών Των δικαιωμάτων Της εργασίας δηλαδή Των εργατικών δικαιωμάτων Λέγεται Προγραμμά διαρθρωτικής Προσαρμογής Και το σύνταγμα της χώρας Πάει περίπατο Άρα με την προσαρμογή Καταργείται το σύνταγμα Σου λέω πως το λέμε Διότι είναι, πρέπει να προσαρμοστούμε Πώς το λέμε τώρα. Ναι, για προχώρα. Πώς το λέμε. Γιώργο. Παρακαλώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς λέγεται η ανησυχία. Για ποιο πράγμα. Των γονέων. Ναι. Ε, των πολιτών για την υγεία των παιδιών Φόβος. και των ίδιων βεβαίως και των δικών τους και των άλλων πολιτών ε, και ε, μια εκπαιδευτική ομαλότητα που, που δεν ακυρώνει αξίες, μους ε, πραγματικά δεδομένα της χώρας, την ιστορία και τα λοιπά τη γλώσσα, όλα όλα αυτά που τα λέμε. Ε, και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα η αδυναμία ε, μια κυβέρνηση να προστατέψει τους νόμιμους πολίτε της ε, είτε γιατί εμποδίζεται από ιδεολογίε είτε γιατί η ίδια είναι από ιδιολυσίε, ε, όχι από ιδεολογίες. αδυναμή ή έχει ε, ε, ε, αβελτηρία στο δημόσιο συμφέρον Να. Λοιπόν, πώς λέγεται αυτό Φοβίες νομίζω Πολιτική ανοιχτών συνόρων Ε, το έπαιζε με δικά σου λόγια Πολιτική ανοιχτών συνόρων Και έτσι το λέγα... και τολμήσεις και πει στο συνδικάτο σου ότι είσαι ενάντια σε αυτή την πολιτική κούνια που σε κούναγε τότε Εγώ θα το έλεγα την πολιτική ανοιχτό σύνορων Ότι ανοίξαμε θα και σας περιμένουμε Και άμα σου πούν γιατί θα πεις Μα εγώ ανησυχώ για την αυτή, για τα, τα παιδιά μου, για εκείνο Για την παιδεία, για την προστασία μου και τα λοιπά, Θα σου πούν μα είσαι ρατσίστρια Ή ρατσιστής Αυτό λέγεται η αντίρρησή σου λέγεται ρατσισμός Δηλαδή πρέπει να με σπρώξεις θέλω να θέλω Και θα, αν δεν αντισταθώ είμαι ρατσιστής Βέβαια ε, Εντάξει τότε να ανοίξουμε και να σας περιμένουμε ε, Πώς λέγεται Το ξεπούλημα Το εδαφικό Η υλική και αηλοιπόρηη Ιδιωτικοποίηση. Μισό λεπτό Σε πρόλαβα <laughs> ε, Και Τα ιερά και όσια Σε εξαφανισμό Μιας χώρας Μπορώ να διαλέξω κάτι άλλο Παγκοσμιοποίηση ο φίλος μου εδώ από την Κιψέλη λέει είσαι φασιστάκι αν δεν τα δέχεσαι αυτά ο Πακιστανός που εισβάλλει στην πατρίδα σου όμως είναι η Ε Αυτό πάω και να αποδείξω τώρα Για Λοιπόν, ε, Ερώτηση Γιώργο Επίσης παγκοσμιοποίηση είναι ε, η παγκόσμια οικονομική κυριαρχία και ο πολιτιστικός υμπεριαλισμός επίσης λέγεται παγκοσμιοποίηση Έλαντε. πώς λέγεται Γιώργο η εσκεμμένη και συστηματική Διάλυση των εθνικών και κοινωνικών δεσμών ενός μιας επικράτειας ναι. Που τη λέμε κράτος με τους πολίτες της και τελοιπά ε, Ιδιωτικοποίησης, ανάπτυξης Πολυπολιτισμός Πολυπολιτισμός, πράγμα, σωστό Και έτσι και πεις βρε παιδιά ή Μαρτον Ναι, πάλι στο τέλο. Τότε είσαι ρατσιστή, είσαι. Ρατσιστής, είσαι, ε, είσαι... Δεν, είσαι φιλά, δεν είσαι ανθρωπιστής Έτσι, έτσι, έτσι. έτσι. Είσαι προκατηλημένο, ναι. Κομπλεξικός δογματικό κλπ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέγεται, λέει ο Αντώνη από τι Αγαρνέ, ριζοσπάστη, λέγεται αυτό. <laughs> Γιατί Αντώνη Γελάει. Ότι σε ερωτήσει, σε το γελάει. Λοιπόν Έχουμε χάσει εδώ ε, τη σοβαρότητά μας Πώς λέγεται Η οικονομική υποδούλωση Και η υποδούλωση Πρόσεξε Δηλαδή όταν τα φάντ Σου παίρνουν Έναντι ψυχίων Που δεν σου τα δίνουν εσένα Τα δίνουν στις τράπεζες ε, όχι μόνο επί της επιφανία, Το σπίτι σου Αλλά και το υπέδαφό σου Σε μια χώρα Ήτανε πρόβλημα αυτό Για την επιφάνεια Μιλάμε λέει και για το υπέδαφος ναι. Λοιπόν πως λέγεται αυτό Αυτή η οικονομική υποδούλωση Βάζεις δύσκολα ιδιω... τώρα Realpolitik Ρεαλιστική πολιτική Να πάρω το εγκουρτίνα ή το κουτί <laughs> Γιατί εδώ έχει βγει ζόνγκ τώρα, κατάλαβες. <laughs> Μα... ε, επίσης, επίσης χρησιμοποιείται ο όρος αυτός, πρόσεξε, και όταν έχεις πολιτική ενδοτισμού. Δηλαδή όταν είσαι μια κυβέρνηση και λες σε όλα ναι, καλή ώρα και αγαθή σαν τον Αλέξης. Με Σαν τον Αλέξη, σαν τον Γάπ, σαν τον Παπα. Παπασταύρ, πώς πώ λεγόταν εκείνο. Του έχω καρανικά, δεν ξέρω. <laughs> ναι. <laughs> λοιπόν, ε, καρανικίαση δηλαδή. Κα... Ναι. ναι, αυτή λοιπόν η πολιτική. Καρανικίαση ή καραενικίαση. <laughs> αυτή λοιπόν. <laughs> όταν, όταν του Υπουργού Οικονομικών ο Θείο. Είναι αφεντικό. Όχι, μπράβο, ή, όχι Είναι στα φαντς που τα παίρνουν αυτά α, Αυτό εννοώ έτσι, ναι. έτσι, έτσι Και δεν μπορείς να του πεις και τίποτα Γιατί αυτός είναι αριστερός Είναι πρώτη φορά αριστερά Στον καβαλό Δεν <σχ> <σχ> <σχ> ξέρω Γιατί εγώ έχω κάνει επέμβαση, όπως ξέρεις τα έχω αφαιρέσει όλα και από τότε νιώθω ελεύθερος <ΣΣ> Δεν με χαρακτηρίζουν Λοιπόν ε, και αυτή η πολιτική του ενδοτισμού Σε όλα τον ναι σε όλα ε, Λέγεται επίσης Realpolitik ε, ναι. Ρεαλιστική πολιτική Άρα Και αυτή... εμείς είμαστε σκοταδιστές είμαστε δεν, είμαι δεν είμαστε θαρεαλιστέ. Δεν ναι. είμαστε ρεαλιστέ. Άσχετο τώρα Αν είναι ο Λένιν που είπε Άκου τι είπε ο Λένιν κάποτε για λέγε. Αλλά το είπε για τη χώρα του Γιατί μετά θα σου πω τι λέει ένας Έλληνας εδώ Ναι περίμενε Βέβαια ο Λένιν το πήρε από την αρχαία Ελλάδα Λέει πρέπει να είμαστε ρεαλιστές Εμπρό λοιπόν ας ονειρευτούμε Δηλαδή προϋπόθεση του να είσαι ρεαλιστής είναι να, είναι να έχεις όραμα Όραμα ε, ο Νίκος Ατιμπαλίνη ο φίλος μου λέει Πως λέγεται ο μαλάκας που τα δέχεται όλα αυτά Επειδή με ρωτάς τόσο ώρα εμένα Τώρα απάντα εσύ Γιατί έχει στείλει και την απάντηση Αλλά θα την πω αφού απαντήσεις εσύ Το επαναλαμβάνω Πως λέγεται ο μαλάκας που τα δέχεται όλα αυτά Ναι ο με Γέλαμε την ανεσύσου πω ένα Να σου πω κάτι Δεν θα με πιστέψεις Παρακαλώ. Ετοιμαζόμουν να δώσω αυτή την απάντηση <laughs> Λοιπόν πάμε να ακούσουμε τον Νεοέλλην ο οποίος Ένα λεπτό πριν βάλει στο Βαγγέλη μας ο Έλλην ο οποίος Του αποστερήσανε παιδεία Άρα δεν μπορεί να γνωρίζει αυτό αυτό, αυτά που γίνονται. Υπήρχε και ένα τραγουδάκι παλιά που το προφύτεψε αυτό. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρί εμένα. Βα, και, ε, και, ε, και, και το σημαντικότερο, επειδή δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να έχει ευθυκρισία. Και άρα δε, έχει, είναι, είναι, είναι ευάλωτο. Να σου πω κάτι. Ε, ένα από τα δευτερεύοντα πράγματα, λέει είπα μήπως τους προκαλέσω σύγχυση και χρειάζεται, δεν έχω χρόνο να τα αναλύσω, είναι ότι σε βάζουν και σε κατάσταση, άκου, υπαρξιακή μετεωρότητας. Εκεί καταλύεσαι τελείως... Υπαρξιακής... Μετεωρότητας. Αγγελόπουλος, το μετεωροβήμα του Πελαργού. Ε, όχι, όχι, αυτό είναι άλλο. Ε, εδώ, ε, εδώ, εδώ, έχουν γίνει πειράματα... Ε, πήραμε πλάσματα τα οποία τα πληρώνανε φοιτητέ μακούς Και τα βάζανε σε ένα δωμάτιο Όπου τους κάνανε με συγκεκριμένο τρόπο Η αντίποτε αισθητηριακή πρόσληψη Άρα ήταν σε μετεωρότητα Στο πρώτο πεντάλεπτο βγαίνανε έξω με, με σχιζοειδείς αντιδράσεις Εδώ είμαστε, ακούμε Albedo14.com Γιατί η Έλληνες κάθε Δευτέρα στις 8 Και μόλι τελειώσει η εκπομπή σε λίγο σε λίγο, έχει χρόνο ακόμα Αμέσως μετά Θα την περάσω στον υπολογιστή Και θα την ξαναβάλω να παίξει Γιατί πολλοί φίλοι μπήκανε μετά Και γουστάρουνε πολύ. Το θέμα είναι βέβαια πάρα πολύ επίκαιρο Παρότι έρχεται εδώ και 2.500 χρόνια Πίσω Αριστοτέλης Και δουν ο του ο τη Της θεματική για να δώσουμε και μερικά ακόμα παραδείγματα Γιώργο. Ε, όταν έχουμε κάποια νούμερα ε, που είναι ε, δυσμενή, εκεί λοιπόν λέμε το νούμερο και λέμε και έχουμε, είναι σαν τις παράπλευρες απώλειες Εδώ είναι στι, στα, στα μαθηματικά, στην οικονομία, σε οτιδήποτε Λέμε και βεβαίως υπάρχει και το επιτρεπτόν αντικειμενικό ποσοστό λάθους Αμπά. Αυτό δεν στο λένε Τι λες, ε, σου Βέβαια. λέει κάναμε ένα σφάλμα Βέβαια. Δε. Όχι, δεν κάναμε σφάλμα Μετά, μετά δεν κάναμε σφάλμα. Εδώ σου είπε ότι δεν, δεν ήξερε. Είχε άλλη αντίληψη. Αλλά ε, εδώ, όταν σου το ανακοινώνουν από τα μίντια, από, από, από, λοιπόν, σου λένε ότι. Ε, σου λένε το νούμερο και λέει Εκεί λοιπόν με το ε, επιτρεπτόν ε, στατιστικό λάθος Που ήταν αναμενόμενο Και αυτό ήταν επιτρεπτόν Τώρα ποιος το επιτρέπει αυτό Και τι γίνεται κάτω σε αυτό το νούμερο ναι. Και ποιους αφορά Και τι αφορά Αυτό δεν έχει να κάνει Για να δούμε τώρα και κάτι άλλο ε, Σιγά σιγά Βάζουν μία λεξούλα μπροστά από κάθε έννοια από αυτές που λέμε του ήθους και της γνώσης γιατί αυτές είναι που μας ενδιαφέρουν στην πολιτική σκέψη και πράξη και λέμε μεταηθική, μεταγνωσιολογία, μετά, μετά, εντάξει και αν πας και τους πεις βρε παιδιά συγγνώμη ε, πώς είναι δυνατόν εγώ Έχω ιδιαιτερότητες ως έθνος Έχω ευαισθησίες ως λαός Έχω παραδόσεις που με συνέχουν Που με στηρίζουν Που με συγκροτούν σε μια κοινωνία Α, Αυτά Είναι παροχημένα πράγματα Και εσύ είσαι ο και σκοταδιστής γιατί, γιατί η ιδεολογία που δημιουργούν ε, τους δίνει, τους δίνει ε, ένα άλοθη. Δηλαδή το άλοθη είναι αυτό που σου λένε έχω το ηθικό πλεονέκτημα της ιδεολογίας μου. Ο φίλος σου από τη Θεσσαλονίκη ο Χριστός, απάνω σε αυτά που λες λέει η ελπίδα και η πίστη κατέστρεψαν τον ελληνισμό Καθίσαμε πάνω σε αυτές τις έννοιες και σταυρώσαμε τα χέρια Και στα χέρια μας είναι τελικά το μέλλον Δηλαδή αν κουνηθούμε Θα πούμε τι πρέπει να κάνουμε, θα πούμε στο Παρακαλώ. τέλος Να το δούμε αυτό όμως, να τα δούμε έτσι όλα αυτά ε... Πήρ καταβούληση λέει ο άλλος από τα χανιά ο Νίκος τι λέει Πυρ καταβούληση, καταβούληση. <laughs> ναι. ε, ε, ε, Έλα ντε που για πρώτη φορά στη ζωή μου συμφωνώ Στο πυρκαταβούληση πλέον Το πυρ δεν να γίνανε Και ο καθής και τα όπλα του Εγώ δεν ξέρω να χειρίζομαι όπλα Εγώ ε, λοιπόν έχω το λόγο Ροχάλα δεν έχεις <laughs> δεν λέει, Όταν λέει πυρ δεν είναι όπλο <laughs> Πυρ είναι και ο λόγο. Δεν λένε πύρινό λόγο. Βάλιστα. Ε, λοιπόν. λοιπόν, επομένως βλέπουμε ότι δημιουργείται εδώ μία τεράστια ε, διαφορά διαφωνία στην κυριολεξία μεταξύ του λαού και των κυβερνότων. Ναι. Όχι μόνο σε εμά. Εδώ υπάρχουν ε, ο μαδούρο, ε, κύριξε τα κόμματα παράνομα. Για κατεβαίνει μόνο στι εκλογέ. Ε, βέβαια. Λοιπόν. Είναι το δημοκρατικό τόξο. Βέβαια. Αλλά δεν είναι όλο το τόξο. Είναι η μισή χορδή. Η άλλη μισή χορδή δεν ανήκει στο δημοκρατικό τόξο. Λοιπόν, ε, από τη στιγμή λοιπόν που το κάνουν αυτό, με, το, με την δίθεν ιδεολογία τους που τους δίνει ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο το έχουνε καραμέλα και άλοθη ανα πάσα στιγμή. Όταν τους θέτεις ένα ζήτημα, δεν κάθονται να σου πούν επιχείρημα και να αντικρούσουν το επιχείρημά σου. Σε καταγγέλουν ή, ή σε αποκλείουν. Δηλαδή, τα λες αυτά επειδή είσαι αυτό. Ναι, εάν δεν είναι δεν, σύνορα, αυτό, δε, δεν αταλεί. Δε δεν κάθεται να σου απαντήσει. Μα αυτό είναι σωστό. Δε, δεν, μι, δεν μιλάει επί της ουσίας Καταλαβαίνει. Ναι, λοιπόν. Ο δημοκρατικά, παν... δημοκρατικά παντά. Ο όταν έγραφε το 1984, δεν ήξερε. ούτε φανταζόταν ότι θα έχει τέτοια εφαρμογή Στις κοινωνίες και ιδίως στη δικιά μα σήμερα, αυτό το πράγμα. Και έχει μια συνέπεια αυτό η οποία ε, επεκτείνεται στο μέλλον μας Και αυτό είναι που με φοβίζει Η επικινδυνότητά του είναι ασύλληπτη δεν, δεν, δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε αυτή τη στιγμή Και ποια είναι αυτή Επειδή δημιουργούν ε, συνθήκες κοινωνικής σύγκρουσης Και ε, πολιτικής πόλωσης και α, α, από, από την άλλη μεριά, αυτό έχει σαν συνέπεια την εθνική διάλυση. Τον θυμάσαι τι είπε. Μα δεν μα είπε καμιά, δεν μα είπαν οι θεσμοί, λέει, καμιά τρόικα δηλαδή, να υπερφορολογήσουμε εμείς το κάναμε ήταν πολιτική μας επιλογή που βασίζεται στην ιδεολογία μας το είπαμε στη Βουλή αυτό ναι. να πάρουμε από αυτούς που έχουν από αυτούς δηλαδή που έχουν πρόσεξε πρόσεξε 7.000 εισόδημα το χρόνο ναι. για να τα δώσουμε σε αυτούς που δεν έχουν δηλαδή το αντιλαμβάνεσαι αυτό ε βέβαια λοιπόν, επειδή λοιπόν δημιουργείται αυτή, αυ, αυτό δημιουργεί μια διάλυση αποδόμηση της κοινωνίας και διάλυση της εθνικής συνοχής και αυτό είναι ασύλληπτης επικίνδυνότητα, πράγμα δεν μπορούμε να το δούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε Αριστοτέλης και πάλι για, λέγε. για κάθε μας πρόβλημα υπάρχουν πολλές λύσεις να σκεφτούμε Ναι. όμως Μία είναι η βέλτιστη λύση. Παρακαλώ. Κάθε φορά. Η οποία είναι ποια. Για να οδηγηθούμε στη βέλτιστη λύση, δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι, γιατί κάθε φορά είναι η βέλτι... θα πούμε πώς την βρίσκουμε τη βέλτιστη Α, λύση. μάλιστα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε ότι αυτοί αλλάζουν τις έννοιες και χρησιμοποιούν την έννοια με την αντιθετικό Αντίθετη σημασία της Άρα λοιπόν να του πούμε Αυτή η έννοια δεν σημαίνει αυτό Τέρμα και τελείωσε Και λέει εδώ ο φίλος του η Θεσσαλονίκη Εγώ λέει δεν μπορώ να καταλάβω Πώς γίνεται μια υπογραφή σε ένα χαρτί Να υποδουλώνει ένα λαό Ή είμαι Ή κοιμισμένος για να μπει μαλακάς Ναι ε, το, το, το γίνεται με τον τρόπο που σα είπα, γιατί σα ακυρώνει. Μια, βέβαια, αυτούς. μια συλλογική αντίδραση. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ε, πώ βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση κάθε φορά, Γιατί μία είναι η βέλτιστη λύση. Έχουμε πολλέ λύσει. Μα παραπλανούν και μα μας δημιουργούν διελκυστίδες με την τρομοκρατία ομοτήμων με την κατασκευασμένη ιδεολογία με, με, με πολλά πράγματα, με την καταγγελία, με την επίθεση με... μόνο που δεν συζητούν, πρόσεξε λοιπόν, εμείς όμως πρέπει να προσπαθούμε να κατανοούμε τις έννοιες Ας ανοίξουμε και κανένα παλιό λεξικό να δούμε τι σημαίνει αυτή η έννοια που μας την κάνουν Με μεταγνωσιολογία, μεταγλώσσα. Έχουμε και μεταγλώσσα. Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία λύση που μπορούμε να επιλέξουμε και να έχουμε στο μυαλό μας, λύση είναι και η σκέψη μας. Προσέξτε. Ε, βέβαια. Λοιπόν, ε, για να είναι υβέλτιστη κάθε φορά. Το πρώτο που πρέπει να ψάξουμε είναι πόσο κοντά στην ε, αλήθεια, δηλαδή στην πραγματική Αναγκαιότητα που προσδιορίζει κάθε μας πρόβλημα ε, Βρίσκεται αυτή η λύση Το δεύτερο είναι αυτή η λύση να είναι εποφελία του συνόλου Ή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους Όχι μόνον των πολιτών μιας χώρας Αλλά και του περιβάλλοντός της και του περιβάλλοντός της τρίτον που για μένα είναι πρώτο να προσέχουμε προσδιορίσαμε τι είναι φυσικός νόμος να μην αντιβαίνει στο φυσικό νόμο το είπαμε αυτό αλλά δηλαδή θα μπορούσαν δέκα πολίτες να μηνύσουν τον Πρωθυπουργό και να του πούν ο βασικό σου σύμβουλος ποια αξία έχει για να το αποδίδεις τα κατά την αξίαν αυτού και θέλει να απαντήσει ναι. σε ζητήματα πολιτικής ναι. σε όλα τα επίπεδα. Γιατί είναι γενικό σου σύμβουλο. Δεν μου λε τώρα πάνω σε αυτό που είπε. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχουν Ένα λεπτό. Νομοθε... Να, πω τον, να πω και τον τέταρτο όρο. Όχι, μισό λεπτό. Δεν να πω Υπάρχουν τον άτομα, άτομα που ελέγχουν αυτό και να το πούνε τι τον πα στον καρανίκα Νίκα Ρεμμαγκά. Είναι τη πρώτη δημοτικού. Εμεί τι ρολό παίζουμε που έχουμε 62 πτυχία. Είτε είναι ε, νομικού εργαζόμενο. Εγώ είπα τι είτε... κάνουν οι πολίτε. Πώ πρέπει να σκέφτονται ε, και μα, τι να κάνουν. Μα, μα αφού στο περνάνε ντούκου, κανένα κανάλι δεν λέει αυτό ο παπάρα τι δουλειά έχει εκεί. Να σου πω κάτι Να σου πω κάτι Λέγε. Είχα ζητήσει κάποτε 27 Ιανουαρίου του 10, Να μηνύσουμε τον Πρωθυπουργό Πριν το κάνει το ΓΑΠ Επιεσχάτη προδοσία Γιατί αυτό που μελετούσε να κάνει Δηλαδή η σύμβαση και όλα αυτά ε, Θα ήταν Για την καταστροφή της χώρας ναι. Πράγματι κάποιο, ναι. Από τη Χαλκίδα θυμάμαι ήταν ο άνθρωπος αυτός Αυτός ε, την κέρδισε την, πέ, Ο Άριος Πάγος την ενέκρινε τη μήνυση Το διάβασα πρόβλημα ο, ο Ισαγγελέας την ενέκρινε Δεν έδωσε ασυλία η Βουλή Και την ενέκρινε ο Άριος Πάγος Αλλά, ναι. αλλά Τι να γίνει αφού η Βουλή δεν δίνει ασυλία Να δικαστεί ναι. Γιατί λοιπόν να μην Να μην μηνύσουμε και τους 300 Άσους, Βουλή. Οπότε Οπότε Ποιος θα τους δώσει μία σιλία. θα είναι όλοι υπόδικοι. Σωστό. Εμψυχρό. Καλά δεν μου λες αυτό, ο νόμος περιευθύνσης υπουργών σε ποιο κράτος του πλανήτη από την Ελα τώρα, υπάρχει... Έλα τώρα αυτά αυτά είναι οι παραχαράξεις που τις επιτρέψαμε. Και ναι αλλά δεν τις επιτρέψαμε δεν μιλάει κανείς. Ούτε νομικοί μιλάνε ούτε αρχηγοί άλλων κομμάτων εκτός Βουλής ούτε... Οι νομικοί, σταματολόγοι, καλεσμένοι στα κανάλια, στα πάνελ, δεν μιλάει κανείς. Να πειρε, μάγα, τι νόμο είναι αυτό. Ο πρώτο που πρέπει να καταργηθεί είναι αυτό. Ο πρώτο. Δηλαδή, εσύ θα δικαστή τη χρωστά, σαν χιλιαρικό, και αυτό δεν δικάζεται. Έχουν βουλευτέ κάνει αυτοκινηστικά δυστυχήματα. Εγώ δεν σου λέω ότι ναι. φταίνε. Και δεν άρθηκε η ασυλία να δικαστούν ετήπη για τρει μήνε, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Τίποτα. Τι θα πει η ασυλία, σε ποιο κράτο υπάρχει ασυλία. Mm -hmm και θα με πηδάς και εγώ θα λέω αχ, αριστώ, και χωρίς βαζελίνη ας να ένα τραγούδι γιατί έρχεσαι εδώ επίτηδες και με πούμε και δεν μπορώ άλλο λοιπόν περίμενα να βάλω ένα τραγούδι γιατί με και έρχεσαι εδώ τι Δευτέρε έρχονται κάθε μέρα η τρελοί εδώ και αγαπητοί φίλοι τελειώνουμε αργά, τα φαρμακία έχουν κλείσει έχω μείνει και από χάπια βράσει όριζα Εδώ είμαστε λοιπόν σιγά σιγά Ενημερώνω του φίλου που μπήκανε Μετά από την αρχή της συγκεκριμένη εκπομπής Γιατί οι Έλληνες κάθε Δευτέρα στις 8 Με την κυρία Τζάνι, Ότι σε λίγο η εκπομπή θα παιχτεί Σε επαναλήψη Και αύριο θα ξεκινήσουμε κανονικά Στις 7.30 θέματα γαστρονομίας Με το Γιάννη το λεμονί Και στις 9.30 ο Πάνος ο Παλάσκα Σαν εδώ να πούμε κοινωνικοπολιτική κατάσταση Λοιπόν, λέγε Μ ο τέταρτο όρος για την διερεύνηση της βέλτιστης λύσης είναι να ε, υπάρχει ε, συνέπεια με την εντελέχεια κάθε πράγματος. Εντελέχεια είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται, ο στόχος μιας πράξης. Αντιλαμβάνεστε ότι για όλα αυτά... Ε, πρέπει να έχουμε μία γνώση και να προσπαθούμε να την αποκτήσουμε και δεν την αποκτάμε με το να βλέπουμε ε, χαζο, χαζοεκπομπές και ε, Αλλά ας θέμα. διαβάσουμε και κάνα βιβλίο, έστω και τα, οτιδήποτε, γιατί εκεί υποχρεωτικά έχουν και ενιές καλύτερες που τις βλέπουμε μέσα από την παρουσίαση... ποια είναι η σημασία τους. Ναι. Γιατί είπαμε... Οι, οι έννοιες που αφορούν το ήθος... στη σκέψη και την πολιτική πρακτική... και στην γνωσιολογία μας για τα πράγματα... αυτές είναι απολύτως αναγκαίες. Γιατί διαφορετικά το βλέπετε αυτό. Ε, λέτε παραπονιέστε όλοι ότι υπάρχει αποθέωση του χρήματος και ο άνθρωπος είναι εντελώ ε, εξοβελιστέος. Ναι. Μα, μα ξέρετε πόσα σας το λένε αυτή την αποθέωση του χρήματος τώρα. Ε, πόσα σας τη λένε. Δεν σας λένε ότι εμείς έχουμε θεό το χρήμα. Ναι. Σας λένε αυτό είναι... Ε, διεθνής οικονομική πρακτική. Ναι. Επικρατεί παντού. Άρα τι να κάνουμε εμείς. Ε, τι να κάνουμε τώρα αφού είναι έτσι. Τι να κάνουμε. Δεν μου λες ε, δοκιμαντέρ βλέπεις τη Από την άλλη μεριά εάν είστε σαν μερικούς ανθρώπους σε κάποια χωριά κάποιες κομοπόλεις ναι. ή πόλεις που ε, επιμένετε σε αυτά τα πράγματα που λέμε τότε σας καταγγέλουν Διεθνώς, γιατί η τηλεόρασή μας ακούγεται και βλέπετε από παντού oh, oh, Κα, Καταγγέλουν πολίτες, καταλαβαίνετε γιατί, γιατί εμένουν στις ευαισθησίες, στις ιδιαιτερότητες Στα, στα ταυτοποιητικά στοιχεία τ, τ, τ, του, του έθνους τους Σε ό,τι συνέχει την κοινωνία τους Λοιπόν, επομένως, επομένως δεν μπορείς και να αντιδράσει γιατί όλα αυτά τα δικά μας παιδιά που επειδή δεν είχαν τι να κάνουν τώρα δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε και η Αντιφάτα εκπαιδεύει και μας κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να είπε ο Δραγασάκης ότι είναι δικά μας παιδιά αυτά λέει, δεν τα πειράζεται. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, εγώ λέω ένα πράγμα, να χρησιμοποιήσουμε τον νόμο και να μετέχουμε όλοι σε οποιαδήποτε μήνυση γίνεται, ναι. εγώ στέλνω παντού και λέω, θεωρήστε με και μένα σας το δηλώνω, το στέλνω με την υπογραφή μου κατευθείαν. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα αυτά που γίνονται. Και ξέρετε, ίσως την οικονομία κάποια στιγμή, επειδή έχουμε πάμπλουτο υπέδαφος και τα λοιπά, ό,τι και να μας πάρουν θα μας μείνει κάτι, αλλά... Την παιδεία μας, τον πολιτισμό μας Τα ταυτοτικά μας στοιχεία Τις ιδιαίτερότητε μας Τις υπέροχες ευαισθησίες μας Ως ελληνικό έθνος Αυτά μας τα τσακίζουν Μας τα τσακίζει ιδιαίτερα Ή ιδιέτατα <χι> Η πρώτη φορά αριστερά Και δεν το παίρνουμε χαμπάρι Και όλα τα πράγματα Φυσικά όλα τα πράγματα Έχουνε έχουν μια ε, σκοπιμότητα, είναι εσκεμένες πράξεις και βλέπετε τους ανθρώπους από τη στιγμή που λένε διάφορα πράγματα και όταν θα πάρουν την εξουσία σε αυτή τη χώρα την έρμη ε, τότε λες και, και βρε παιδί μου τους αγγίζει καμιά νερά είδα με ένα, με ένα νερά, ε, ραβδάκι. Ε, ραβδάκι και γίνονται εντελώς αντίθετοι αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει θεσμικά να το δούμε και να το, να το στηρίξουμε το θέμα αυτό και μας δίνει το σύνταγμα με το ακροτελεύτιο άρθρο του ότι είναι δικιά μας υπόθεση είναι, έτσι, να ισχύουν. Ο Χρήστος από Θεσσαλνίκη λέει η Τζάνι είναι πολύ αισιοδόξη. Από το 2020 θα απαγορεύεται να σκεφτόμεθα. Για να μην φτάσουμε εκεί ε, Σε δύο χρόνια είναι Ναι Για να μην φτάσουμε εκεί Νομίζω ότι πρέπει φίλτρατε άκουμε Κανείς δεν μπορεί Να αντιμετωπίσει Έναν λαό Ο οποίος έχει σκεφτεί Ξέρει τι θέλει Και έχει επιλέξει Για τον εαυτό του Ως λαός και τη χώρα του Τη θέλει. βέλτιστη λύση Μάλιστα τη βέλτιστη λύση. Εγώ την έχω βρει πάντως, μπορώ να την καταθέσω δημοσίω. Εγώ το μεσημέρι βλέπω ντοκιμαντέρ. Έχει τώρα κάτι ντοκιμαντέρ, κάτι ξανθιές, όπου δείχνουν την πορεία του βρακιού, που ήταν παλιά μέχρι κάτω τα γόνατα. Τώρα δεν το δεν φαίνεται Είταξε, και λέει Ρώμη, είναι κέρδος το ύφασμά. Η Ρώμη, η Ρώμη αν, ε, ε, αντιδρούσε στις... Ε, ε, αντιδράσεις πολιτών ναι. Με τον άρτον και θεάματα Σου γίνεται. πετάω ένα ξεροκόμματο Το οποίο βέβαια σου το παίρνω Με άλλους τρόπους ναι, ναι. Και εσύ νομίζεις ότι σου δώσα Ένα κόμμα Και σου δίνω και θέαμα Είναι τυχαίο το ότι Η Δία Είπαμε όταν μιλούσαμε για την τραγωδία Ότι απαγορευόνταν Η δεχτή πράξη να φανεί Επί σκηνής. Γιατί, γιατί εξοικειώνεται, εκμαυλίζεται το ήθος, ο ψυχισμό μας Και ανεχόμαστε την ιδεχτή πράξη Δεν τη θεωρούμε τρομερή Άρα λοιπόν όσο περισσότερη βία και διαστροφή Συνηθίζεις μας δίνουν Συνηθίζεις και το θεωρείς δεδομένο Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς Λοιπόν πάμε να κλείσουμε αυτή την Επομένω, επομένως μπορούμε να αντιδράσουμε χωρίς να πάρουμε όπλα έχουμε, τρόπους, έχουμε τρόπους απλά πρέπει να, να αντισταθούμε πρώτα στην κοινωνική αποδόμηση και, την, και, και αυτό που λέω διάλυση την εθνική που επιχειρούν λοιπόν πρέπει σε αυτά οι γονείς να πάρτε τα παλιά αναγνωστικά και να κάνετε μάθημα στα παιδιά σας εσείς το σχολείο το σχολείο είναι για πέταμα και ντρέπομαι για τα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας που δεν υψώνουν φωνή αλλά θέλουν τη θεσούλα τους, μάμα, την φωνή, ανάπτυξή τους, τους την και κάνα προγραμματάκι για κανένα φράγκο. Έτσι, ντροπή τα δέοντα στη μαμά σας. Ότι είπαμε αρκετά, ότι έχουν γίνει κατανοητά. Αν υπάρχουν ερωτήσεις μπορώ να μείνω λίγο ακόμα να απαντήσω. Ό τώρα δεν έχει ερωτήσει, ήταν αυτές που σου λέγα. Να πούμε εδώ ότι τη Δευτέρα, που είναι η πρώτη μέρα μετά Χριστούγεννα, η Μαρία θα είναι εδώ. Όλοι θα είμαστε εδώ. Χριστούγεννα είναι τη Δευτέρα. Α, θα κάνουμε ή όχι. Αμέ το συζητάμε αν γίνει κάτι έτακτο Μα να σου πω Γιώργο η όχι, Τα Χριστούγεννα είναι ηλιούγεννα ε, Δεν δε γεννήθηκε κανένας Χριστός 25 Δεκεμβρίου Σε κανένα κράτος Σε καμία χρονολογία Λοιπόν απλά βάλανε τη, ε, την γέννηση Για να ακυρώσουν Την γιορτή Την γιορτή την επανα... που... που γιόρταζε την επαναφορά του αιτήτου Ηλίου, λοιπόν. του Ανίκη του Ήλιου, που οι Λατίνοι το μετέφρασαν στο Invicti Solis έτσι. Γιατί από τα... την 25η αρχίζει το φως να παίρνει, να, να μεγαλώνει. Λοιπόν, έχεις αγάπες Να είστε καλά. πρόσεξε αγάπες με πολύ μεγάλη συγκίνηση από τον Κυριάκο. Το φίλο μου από το Βούπερταλ της Γερμανίας Οπότε αν είχες πάει Λέει, είχες πάει και στο μαγαζί του <laughs> Μάλιστα ε, Μου τα γράφει εδώ Ετσι. Παρακαλώ. Στο μαγαζί του μίλησα ή διασκέδασα Πήγες για ΜΑΜ Α, μάλιστα Λοιπόν, να είστε καλά Να γιορτάσετε Τα ηλιούγεννα Και το καινούριο χρόνο Να έχετε υγεία Να είστε δραστήριοι και να έχετε ένα μεγάλο μερτικό στη χαρά έρωστε ελληνοπρεπο. αυτά από τη Μαρία Διτζάνη και σε 5 λεπτά η εκπομπή θα επαναληφθεί για τους φίλους που μπήκανε μέσα αφού είχε αρχίσει να ρέει η εκπομπή αύριο εδώ θα είμαστε κανονικά στάς 7.30 ε, κάτι πιο σημαντικό 22 Παρασκευή, 8 η ώρα, ας έρθει να ακούσει την αποκωδικοποίηση των συμβόλων το και, και τις αξίες, αξίες του... τα από τα το λέω, άξιον εστί του ελίτη. Θα τα αναρτήσω και θα τα λέω εγώ. Ε, όλο 102. Έληξε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, σε λίγο η επανάληψη ξεκινάει σε 3 λεπτά 4.